Φίλε και φίλοι, εκ μέρου τη Ομάδα των Ναρτινών Πολιτών, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την παρουσία σα στη σημερινή εκδήλωση. Προσκεκλημένο μα σήμερα είναι ο κύριο Κοντογιώργη, ένα από του σημαντικότερου διανοητέ τη πατρίδα μα και πολύ καλό γνώστη του ελληνικού κόσμου συστήματο. Είναι καθηγητή στο τμήμα Πολιτική Επιστήμη στο Πάτιο Πανεπιστήμιο. Το θέμα μα σήμερα είναι ένα προβληματισμό για το πού πάμε ω κοινωνία. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα είναι το σπάσιμο μια κομματική ολιγαρχία η οποία δυναστεύει, και ε, αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τη μετάβαση στη δημοκρατία. σω αυτή να είναι η λύση του προβλήματο τη κρίση που περνάμε, η οποία δεν είναι μόνο οικονομική. Τελειώνοντα, αναφέρω μια ρίσκα του θουκυδίδη. Ούτε μέμφωμα εκείνου που θέλουν να άρχουν, αλλά εκείνου που είναι υπερβολικά πρόθυμοι να υποτάσσονται στου άλλου. Κύριε Καθηγητά, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την τιμή που μου έγινε από τους γείτονές μου, τους Αρτινούς. Να σας απασχολήσω απόψε με ορισμένες σκέψεις πολύ σύντομες, θα έλεγα, σε σχέση με τη σημασία που έχουν. Ο τίτλος του «Πού πάμε, που πάει ο κόσμος, που πάμε εμείς» Ε, περιέχει ακριβώς έναν υπότιτλο το, από την ολιγαρχική κομματοκρατία στη δημοκρατία. Αυτό ε, συνοψίζει ε, αυτό που θέλω να σας πω. Για να ξέρουμε όμως πού πάμε πρέπει πρώτα-πρώτα να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και από πού ερχόμαστε. Και συγχρόνως να Αρχίσουμε να συζητάμε για αυτά που αποτελούν βεβαιότητες μας. Βεβαιότητες που αφού επαναλήφθηκαν τόσες φορές και μας τις είπαν τόση σοφοί της εποχής μας και μας διαβεβαιώνουν σημαίνει ότι ε, είναι αληθινά, αληθινές βεβαιότητες. Και δεν είναι μικροπράγματα της ζωής μας. Έχουν να κάνουν με αυτά που ε, συγκροτούν την ύπαρξή μας. Παραδείγματος χάρη η δημοκρατία, παραδείγματος χάρη η ελευθερία, παραδείγματος χάρη το οικονομικό σύστημα, όλα αυτά. Ε, θα διαπιστώσουμε λοιπόν εδώ ότι στην πραγματικότητα ζούμε σε ένα ψέμα. Ξεκινάω από αυτή την βασική διαπίστωση που πρέπει να συγκρατήσουμε. Ότι μας έχουν πείσει πω ζούμε σε μια άλλη εποχή. Άλλη εποχή που λέγεται δημοκρατική, Τη στιγμή που η εποχή που ζούμε και το σύστημα που ζούμε δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία πολύ πολύ πρόημη δηλαδή αυστηρή αρχαϊκή ολιγαρχία. Θα μου πείτε τι σημασία έχει να τα ακούσουμε όλα αυτά ή να τα διευκρινίσουμε να μάθουμε δηλαδή τι είναι η δημοκρατία τι είναι η ολιγαρχία πώς θα ονομάσουμε ένα σύστημα. Μα Εάν θέλουμε να ξέρουμε γιατί μας συμβαίνουν ορισμένα πράγματα καλά ή κακά στη ζωή μας, πρέπει να ξέρουμε πού ζούμε. Πρέπει να ξέρουμε δηλαδή ποιες είναι οι δυνατότητές μας ή ποια είναι η αιτία των καλών ή των κακών καταστάσεων τις οποίες έχουμε μπροστά μας. Και εδώ ακριβώς έγκυται το πρόβλημα. Εάν παραδείγματο χάρη σήμερα επιχειρήσουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας με, μέσα στην υπάρχουσα κατάσταση της χώρας ή με συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι αυτό που θα μας συμβεί θα είναι να παγιωθεί η κατάσταση, να σταθεροποιηθεί στο βυθό που βρισκόμαστε και να περιμένουμε την επόμενη μεγάλη καταστροφή που θα έρθει. Εάν συγκρίνουμε τον ελληνικό κόσμο του 19ου αιώνα με αυτό που είμαστε σήμερα, τότε σε καθεστώς κατά τα ουσιώδες κατοχής, οθωμανικής κατοχής, θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα είμαστε η παρονοιχίδα του ελληνισμού της εποχής. Και δεν το λέω με μεγαλόσχημο τρόπο για να σας κάνω υπερήφανους ή επειδή εγώ είμαι υπερήφανος αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Τότε ελέγχαμε τρεις αυτοκρατορίες. Την Οθωμανική, τη Ρωσική και εβραίος την Αυστρουγκρική. Για να μείνω στην τελευταία που η επιρροή των Ελλήνων ήταν μικρότερη και κυρίως το οικονομικό και μόνο ζήτημα, η από τις 114 μεγαλύτερες επιχειρήσεις, τραπεζικές, εισαγωγικές, εξαγωγικές και άλλες, οι 103 ήταν ελληνικές στην Αυστρογγαρία. Τι σημαίνει αυτό. Τι έγινε όλος αυτός ο κόσμος, όλη αυτή η επιρροή, σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της γης και όχι μόνο της Ευρώπης. Για να δούμε επίσης κάτι παραπέρα, θα σας αναφέρω δύο παραδείγματα. Ένα ενός προξένου Γάλλου που γράφει στην κυβέρνηση του. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια έγγραφα. Ε, αναφέρομαι σε αυτό γιατί είναι το πιο ευκρινές ίσως από αυτά που έχω βρει. Ε, ένας γάλος πρόξενος λοιπόν στη Λεμεσό γράφει εναγωνίως στην γαλλική κυβέρνηση τι πρέπει να γίνει με το ανατολικό ζήτημα 1800 1 συγνώμη 1 1800 1859, 69 εξιδα εννιά συγνώμη δηλαδή προχθές έτσι ζούσαν οι παπούδες μας ακόμη γράφει λοιπόν ότι πρέπει επιγόντος η Οθωμανική Αυτοκρατορία να κατακαιρματιστεί σε μικρά εθνικά κράτη για να αντιπαλεύει το ένα το άλλο, διότι διαφορετικά είναι προδιαγραμμένο, δηλαδή μαθηματικά βέβαιο όπως λέμε, οι Έλληνες να κυριαρχήσουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και να φτιάξουν ένα κράτος που θα είναι ανάλογο με τις δυνάμεις τους, αντίστοιχο δηλαδή με αυτό που αντιπροσωπεύουν τότε ω δύναμη, αλλά που θα είναι δυσανάλογα μεγάλο για τη δική μας φιλοδοξία να κυριαρχήσουμε στον κόσμο. Γαλλία Αγγλία δηλαδή. Και λίγα χρόνια μετά, κοντά δέκα χρόνια μετά, η άλλη πλευρά, γιατί αυτή είναι η πλευρά του φόβου, μήπως και κυριαρχήσουν οι Έλληνε πολιτικά στην περιοχή, δηλαδή μήπως φτιάξουν και κράτος αντίστοιχο με τις δυνατότητε του. Ο ε, το Γεύσκι, ο μεγάλος Ρώσος, συγγραφέας, γράφει ένα άρθρο που εκεί ήδη τι δρόμο πρέπει να ακολουθήσει η Ρωσία. Ο δρόμος, το πρότυπο δηλαδή, δεν είναι ούτε η Αμερική, ούτε η Γαλλία, ούτε η Αγγλία. Είναι στοχάζεται ανάμεσα στον γερμανικό και στον ελληνικό δρόμο. Δεν εννοούμε τον αρχαίο ελληνικό δρόμο, τον δρόμο των Ελλήνων της εποχής του. Και αφού κάνει τη σύγκριση μεταξύ των δύο λαών, του γερμανικού, που τον θεωρεί χονδροειδή, απολύτιστο και πάρα πολλά άλλα, και του ελληνικού που είναι αισθητικά ανώτερος, πολιτισμικά ανώτερος, οικονομικά ισχυρότερος και μάλιστα λέει και πολυπληθέστερος, γιατί ακόμα τότε τα Βαλκάνια μιλάγανε ελληνικά και είχαν και σε σημαντικό βαθμό συνείδηση ελληνικού κόσμου, πολιτισμικά, ε, επιλέγει λοιπόν τον ελληνικό δρόμο. Αυτός λέει είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει η Ρωσία. Με μόνη τη διαφορά επισημαίνει ότι πέρασε η εποχή που οι Έλληνες μπορούσαν να ηγεμονεύσουν στα πολιτικά πράγματα της Ρωσίας, και να κάνουν δική τους την Κωνσταντινούπολη. Τώρα τι θέλουμε για τον εαυτό μας. Ήταν η εποχή που οι Ρώσοι άλλαξαν πολιτική και υποστήριζαν τον πανσλαβισμό και τα εθνικιστικά κινήματα στην περιοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή συνέπλευσαν με τη Δύση σε αυτό το ζήτημα. Τι είναι αυτό λοιπόν που οδήγησε αυτή την, αυτή την ταλέπορη κοινωνία από αυτή τη θέση που ιστορικά είναι αδιαμφισβήτητη σε αυτό το χάλι που δεν επιτρέπει στους Έλληνες στοιχειοδός να έχουν αξιοπρέπεια και να στέκονται ακριβώς με όρους αξιοπρέπεια στον κόσμο σήμερα. Τι έγινε αυτός ο κόσμος. Ποια ήταν η βάση του ελληνικού κόσμου πριν από την απελευθέρωση και τη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους. Η βάση του ελληνικού κόσμου είχε ένα κεντρικό σημείο που ήταν η εξάρτηση των πολιτικών ή η, η άσκηση των πολιτικών αναλόγως, του πολιτικού συστήματος από την κοινωνική συλλογικότητα, δηλαδή από το σύνολο της κοινωνίας. Δεν υπάρχει κοινωνία ιδιώτης στην έννοια της πολιτικής, της πολιτείας, στον ελληνικό κόσμο. Από την εποχή του Σόλωνα η πολιτική εξαρτάται από την ίδια την κοινωνία που είναι θεσμός της πολιτείας και όχι ιδιώτης. Αν λοιπόν δημιουργήθηκε ένας μεγάλος πολιτισμός είναι γιατί η πολιτική εναρμονίστηκε με το συμφέρον της κοινωνίας και όχι με ειδικότερα συμφέροντα. Αυτό το βλέπουμε και στην περίοδο της τουρκοκρατίας. Η θεμέλια βάση του ελληνικού κόσμου είναι οι κοινωνίες, πώς είναι σήμερα το κράτος έθνο ήταν όχι οι μεγάλες αυτοκρατορίες, αλλά αυτό που είχαν μέσα τους οι μεγάλες αυτοκρατορίες, και που πριν βεβαίως δεν υπήρχαν αυτοκρατορίες, αλλά πάλι το ίδιο ήταν, οι πόλεις, το κοινό. Αν σήμερα θεωρούμε ότι η κοινωνία μας είναι το κράτος έθνο, τότε και μέχρι το τέλος της τουρκοκρατίας ήταν τα κοινά. Εκεί λοιπόν υπήρχε αυτή η αρμονία της συλλογικότητα και της πολιτικής. Αυτό λοιπόν απαντάει και στην αιτία των σημερινών προβλημάτων. Γιατί σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυτό το χάλι. Αν διαβάσετε οποιοδήποτε κείμενο από την ελληνική διανόηση, συνταγματολόγου, πολιτικού επιστήμονε, ιστορικού, θα διαπιστώσετε ότι αυτό που φταίει είναι η κοινωνία και οι κληρονομίες της. Η τουρκοκρατία. Γι' αυτό λέει μισούμε το κράτος, γι' αυτό έχουμε αντιπαλότητες με την πολιτική και δεν τα βρίσκουμε, γι' αυτό είναι τα χάλια της πολιτικής, διότι περάσαμε λέει έχουμε την οτροπία του ραγιά. Είναι ωραίο τρόπος για να δικαιολογείται ο κλέφτης ότι έκλεψε επειδή άφησε την πόρτα ανοιχτή ο νοικοκύρης. Αλλά εάν μπούμε στο βάθος των πραγμάτων θα διαπιστώσουμε ότι ουσιαστικά η αιτία είναι αυτό το κράτος, θα δούμε τι είναι και γιατί, που δημιουργήθηκε, που επευλήθη μετά την Επανάσταση. Όταν λέω το κράτος μετά την Επανάσταση δεν εννοώ τον Καποδίστρια. Εννοώ την εποχή της βαβαροκρατίας και στη συνέχεια. Εκεί γίνονται όλα. Τι συνέβη. Το πρώτο πράγμα που έγινε ήταν να θεσμοθετηθεί η εξάρτηση της χώρας. Η χώρα ήταν προτεκτοράτο των δυνάμεων της απολυταρχία της Ευρώπης. Και δεν ήταν τυχαία προτεκτοράτο. Ήταν γιατί απαντούσε σε αυτό που σας ανέφερα το ερώτημα του, πρέ, του πρόξενου ότι έπρεπε πάση θυσία το κράτος αυτό να μην αποτελέσει όχημα για να απελευθερωθεί ο ελληνικός κόσμος, αλλά αντιθέτως για να είναι δέσμιος και εξαρτημένος έως ότου εξαλειφθεί από τις μεγάλες δυνάμεις. Πολλοί λένε, μάλλον όλοι λένε, ότι το ανατολικό ζήτημα είχε να κάνει με την κάθοδο της Ρωσίας στη Μεσόγειο. Είναι λάθος. Το ανατολικό ζήτημα ήταν η αγωνία του δυτικού κόσμου μήπως και η ηγεμονεύσει ο ελληνικός κόσμος στην περιοχή γιατί θα ήταν απαγορευτικός το λένε οι ίδιοι για την δική τους ηγεμονία. Και εάν θέλετε να δείτε μόνο ένα μέρος αυτού του, του ζητήματος σκεφτείτε αυτό που λέγεται αστική τάξη αυτούς δηλαδή που είναι έμποροι, βιομήχανοι κλπ. Η ελληνική αστική τάξη δεν είναι αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη εκείνη την εποχή. Δεν είναι δηλαδή μια κρατική αστική τάξη που βάζει περιορισμού σύνορα, απαγορεύσεις, προστασίες για να μπορέσει να έχει τον εθνικό χώρο εσωτερικά στο κράτος για να δημιουργηθεί. Η ελληνική αστική τάξη είναι οικουμενική. Οικουμενική σημαίνει... Κοινείται πέραν των συνόρων, αλλά έχει βαθιά εθνική συνείδηση, διότι έτσι οικοδομήθηκε από την εποχή του Αλεξάνδρου και στη συνέχεια. Αυτή κίνησε την νομισματική οικονομία σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας και ενσωμάτωσε στη συνέχεια και τους υπόλοιπους λαούς όσοι ενσωματώθηκαν, όπως κίνησε και τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Αναγέννησης. Αυτή λοιπόν η αστική τάξη είναι ένα πρόβλημα για το ελληνικό κράτος. Αλλά πριν φτάσουμε στο πρόβλημα αυτό, να συγκρατήσουμε κάτι άλλο. Ότι ήταν πρόβλημα για τη Δύση και έγινε πρόβλημα και για τη Ρωσία μετά από κάποια στιγμή. Η Ρωσία της Εκατερίνης και των άλλων έφτιαχναν πόλεις ελληνικές όπως ο Οδυσσός προκειμένου να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις να αναπτυχθεί η νομισματική οικονομία, το εμπόριο, η μεταποίηση και στη Ρωσία. Τέτοια βαθιά πίστη είχαν σε αυτό που αποτελούσε ο ελληνισμός της εποχής. Αυτό λοιπόν μετά το τέλος του 19ου αιώνα τελείωσε. Αλλά α, γιατί τελείωσε τόσο τραγικά. Πρώτα πρώτα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό που γιορτάζουμε κάθε χρόνο την Επανάσταση, την έναρξη της Επανάστασης, είναι η τραγική κατάληξη του σκοπού της Επανάστασης. Η μεγάλη ήττα του Ελληνισμού δεν έγινε με την άλωση της Κωνσταντινούπολης, αλλά με την παταγώδη αποτυχία του σκοπού της Ελληνικής Επανάστασης του 21. Είτε αυτοί που θέλανε τη συνέχεια την μη Επανάσταση, είτε εκείνοι που θέλανε την Επανάσταση στην πραγματικότητα αυτό που ήθελαν ήταν την εναλλαγή του ελληνισμού επί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ως προς την, το έδαφος της και ως προς τους πληθυσμούς και βέβαια το πολιτικό σύστημα. Καμία απολύτως ιδέα αντιπερισπασμού ακόμα και με το ξεκίνημα της επανάστασης από τη Μολδοβλαχία ώστε να επικρατήσει στην Πελοπόννησο. Στην Πελοπόννησο είναι το αποτέλεσμα της αποτυχίας της Επανάστασης. Δεν είναι ο σκοπός της Επανάστασης να δημιουργηθεί ένα κρατήδιο. Αλλά δεν θα εξετάσουμε γιατί απέτυχε η Επανάσταση, γιατί θα με πολύ, αν θέλετε στο διάλογο στη συνέχεια μπορούμε να το πούμε. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι το κρατήριο που δημιουργήθηκε δημιουργήθηκε ακριβώς ως προτεκτοράτο επειδή δεν το εμπιστευόταν παρόλα αυτά Έφεραν μια γερμανική βαβαρική δυναστεία και στρατό κατοχή για να ελεγχθεί το παν. Και διώχθησαν ποιοι αυτοί που απελευθέρωσαν τη χώρα. Ιστορικά, αν το δείτε, φτάνει και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Έτσι, για να ξέρουμε ποιοι κυβερνάνε. Αυτό λοιπόν είναι το ένα στάδιο. Τι έκαναν οι Γερμανοί μόλι ήρθαν και κατέλαβαν και εδραίωσαν την εξουσία τους. Το πρώτο, κατήργησαν τα κοινά, το σύστημα των κοινών, των κοινοτήτων κατήργησαν τη συλλογικότητα του Έλληνα, τη θέσμισή του δηλαδή να είναι μέρος του πολιτικού σύστηματος και όχι ιδιώτη, και έδωσαν όλο αυτό το πολιτικό σύστημα στο κράτος. Το πήρε δηλαδή ο πολιταρχικός άρχων και οι βαβαροί. Δημιούργησαν στη συνέχεια ένα πολιτικό προσωπικό που ήταν κατ' εικόνα και ομοίωση σε αυτού που ήθελαν. Συγχρόνως δε και μια επιστήμη και μια διανόηση η οποία διακινούσε όλη την απαξίωση του παλαιού καθεστώτος που αποτελεί την στέρεη βάση για, την, για τον πολιτισμό και την ιστορία του ελληνισμού. Ξέρετε τι γράφουν στο εισαγωγικό κείμενο του νόμου που καταργεί τα κοινά και την συλλογικότητα των δήμων, όπως λέμε, τη συλλογικότητα των Ελλήνων, που παίρνουν αποφάσεις για τον εαυτό τους, δηλαδή, ότι είναι απολύτως απαγορευμένο αυτός ο ιδιωτελής, ο εγωιστικός, ο αμαθής, όλα τα κοσμητικά επίπεδα, λαό λαός, να αποφασίζει για το ευγενές άθλημα της πολιτικής. Αυτό πρέπει να το έχουν οι ειδικοί και οι γνώστες του αντικειμένου. Όταν δηλαδή σκεφτούμε ότι η πρόοδος είναι να γινόμαστε παντού ελεύθεροι και να μην αποφασίζουν άλλοι για μας, εμείς καταργούσαμε αυτό που ήταν η ιστορία και η εξέλιξη που θα έρθει στο μέλλον Τι σημαίνει αυτό, ότι οπισθοδρομήσαμε για να εξευρωπαϊστούμε όπως λεγόταν φτάνοντας στην προσωλώνια εποχή. Τη στιγμή που το ίδιο σύστημα για τους Ευρωπαίους που βγαίνανε από τη Φεουδαρχία βοηθούσε να αποκτήσουν ατομική ελευθερία, να μην είναι δουλοπάρυγοι. Για σκεφτείτε τη διαφορά γιατί συχνά σήμερα ακόμα διακινείτε και όποιον ρωτήσουμε μεταξύ σας θα απαντήσει με τον ίδιο τρόπο ότι εμείς φτέμε για την κακή τροπή της πολιτικής. Θα το δούμε όμως αυτό. Για να δούμε γιατί μας πείσανε ότι εμείς φτέμε εμείς και το παρελθόν μας. Δεν μας εξηγούν όμως γιατί Στη συνέχεια, κατά μικρών, αυτό το οποίο είχαμε εμείς και καταργήσαμε, το κατακτούν οι Ευρωπαίοι, την καθολική ψήφο. Ξέρετε τι ζητούσαν οι Έλληνες ολιγάρχες που ετοίμαζαν την έλευση της απολιταρχίας της Ευρώπης από τον Καποδίστρια, να καταργήσει την καθολική ψήφο των Ελλήνων. Ξέρετε, σε αυτή τη χώρα που θεωρεί τη μήτρα του κοινοβουλευτισμού που είναι η Αγγλία, την εποχή του Καποδίστρια πόσοι είχαν δικαίωμα ψήφου. Το 8% των ανδρών. Ήταν το δημοκρατικό, όπω λέγεται, σύστημα. Δηλαδή είχαν μόνο οι φεουδάρχες και ορισμένοι άλλοι αστεί ολιγάρχες. Εκεί το λένε δημοκρατία. Εμείς το καταργήσαμε. Και αξιώναμε προηγουμένως να καταργηθεί από τον Καποδίστρια. Και ξέρετε τι απάντησε ο Καποδίστριας. Ότι δεν δικαιούμε... Να καταργήσω αυτό που είναι συστατικό στοιχείο της ιστορίας του Έλληνα, της ζωής του Έλληνα, να αυτοκυβερνιέται δηλαδή. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Εάν είναι ανώτερο να μας κυβερνάνε οι απολυταρχικοί άρχοντες ή κάθε πολιτική, χωρίς να ελέγχονται από κανέναν, τότε γιατί δεν το κάνουμε αυτό και στην ιδιωτική μας ζωή. Γιατί δεν βάζουμε κάποιο αφεντικό στο σπίτι μας να αποφασίζει με ποιον θα κοιμηθούμε, Πού θα πάμε κινηματογράφο, θέατρο, Αν θα βγούμε έξω, τι θα φάμε στην καθυσιά μας. Αλλά αυτό που κάνουμε είναι να, το, να προασπίζουμε την ιδιωτική μας ζωή, το σπίτι μας, να αποφασίζουμε δηλαδή εμείς κι όχι άλλοι. Γιατί θεωρούμε ότι αυτό που αποτελεί προϋπόθεση και για την ιδιωτική μας ζωή, αν θα έχουμε χρήματα, ευμερία, ελευθερία, γιατί δηλαδή, την πολιτική ζωή γιατί την εκχωρούμε, Ανεξέλεγκτα. Αυτό για την ελληνική περίπτωση που μας φέρνει από καταστροφή σε καταστροφή δίνει μια απάντηση. Δίνει μια απάντηση διότι μόλις καταργήθηκε η συλλογικότητα του Έλληνα του έμεινε από τους Βαβαρούς, του έμεινε η νοοτροπία. Εκεί που πήγαινε προηγουμένω στον Δήμο, στη σύναξη δηλαδή του κόσμου και έλεγε το πρόβλημά του, οι Έλληνες, τα βασικά προβλήματα, τι θα φορολογηθεί, ποιος θα, τι δρόμος θα γίνει, τι σχολείο θα έχει κλπ. Ξαφνικά όλα αυτά έπρεπε να τα διαπραγματευθεί με αυτόν που κατέλαβε την, την πολιτική αρμοδιότητα στο σύνολό τη. Ποιο είναι το αποτέλεσμα. Ότι όταν ο πολιτικός γίνεται αποδέκτης του αιτήματο που έχει κάποιος, του προβλήματος του, αντί να κάνει πολιτικές για το σύνολο, όπως έκανε πολιτικές ο Δήμος, ή κάποιος που κυβερνούσε αλλά που ήταν ο εντολοδόχος, θα κάνει πολιτικές για το άτομο. Θα του διορίσει το παιδί, θα του στείλει φάρμακα, θα του κάνει όλα αυτά που θα αποδομήσουν τη συλλογικότητα. Το πελατειακό σύστημα λοιπόν και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα αυτής, αυτής της, της πολιτικής κατάστασης που διαμορφώθηκε. Το ζήτημα δεν ήταν να απελευθερωθούμε ή όχι, ήταν να έχουμε το σύστημα που μας είπε ο Ρίγας Φεραίος, παραδείγματος χάρη, που ήθελε δημοκρατία και στο κεντρικό πολιτικό σύστημα και στις τοπικές κοινωνίες. Όπως ήθελαν και οι άλλοι της εποχής. Εμείς λοιπόν ακολουθούσαμε τον άλλο δρόμο, τον ακολουθήσαμε, μας επευλήθηκε και μετά μας άρεσε κιόλας, άρεσε δηλαδή στις της δυνάμεις, αλλά σε μας δημιούργησαν μια αντίληψη, μια νοοτροπία που σήμαινε ότι ο καθένας έπρεπε αφού ήταν οι πια να σκέφτεται το δικό του συμφέρον και όχι το συμφέρον της συλλογικότητας. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Λένε πολλοί ότι μα δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε ω συλλογικά όντα, γιατί ο καθένας έχει και την άποψή του. Μα αυτή είναι η έννοια της δημοκρατίας. Τη συλλογικότητας. Να φτάσει ο άνθρωπος στο σημείο να έχει πολιτική ατομικότητα και όχι να έχει νοτροπία μάζας. Διότι μόνον τότε μπορεί να έχει άποψη για τα πολιτικά πράγματα. Να ξέρει δηλαδή τι πρέπει να γίνει και τι όχι. Έχετε όμως προσέξει κάτι. Εάν... Ρωτήσω ή ρωτήσετε εσείς ή ο καθένας αποφασίσουμε να πει τη γνώμη του εδώ μέσα για το τι πρέπει να γίνει σε αυτή τη χώρα σήμερα ο καθένας θα έχει να πει και 10, 20, 30 προτάσεις ιδέες εάν του πούμε όμως ωραία εσείς θα λειτουργήσουμε όλοι ω κοινωνία ως συλλογικότητα, ως σύνολο θα δείτε ότι θα αντιδράσει θα πει με αυτή η μάζα αυτός ο κόσμος είναι πολύ ιδιωτελής. Ε, λοιπόν, ο ίδιος άνθρωπος που λειτουργεί ως ατομικότητα ιδιωτελώς, έχει διορίσει το παιδί του, έχει πάρει επιχορηγήσεις που δεν αξίζει κλπ. Ο ίδιος αν μπει στη λογική της συλλογικότητα, θα πάρει άλλες αποφάσεις. Θα προτείνει άλλα μέτρα, θα ενταχθεί με άλλη, γιατί αλλάζει η φύση του ανθρώπου. Το σύστημα καθορίζει πώς θα συμπεριφερθεί ο καθένας. Αν το σύστημα του λέει ότι για να κάνεις τη δουλειά σου πρέπει να περάσει από τον πολιτικό ή να κάνεις ρουσφέτη ή οτιδήποτε άλλο διαφθορά, διαπλοκή, αυτό θα κάνει. Αλλιώς θα φύγει και θα πάει σε άλλη χώρα ή θα πάει στο σπίτι του στο να ιδιοτεύσει. Εάν το σύστημα του λέει ότι πρέπει να τηρήσει τους κανόνες, πρέπει να γίνεται το α, το β, το γ, το δ, το ω, θα κάνει αυτό. Αυτό και ο Έλληνας που είναι εδώ μπορεί να κάνει τα μοίρια όσα αν πάει σε μια άλλη χώρα όμως που κανονιστικά δεν του βγαίνει θα κάνει εκεί ό,τι επιτάσσει το σύστημα. Που καταλήγουμε με αυτό. Ότι ήδη υποθηκεύθηκε η συνάντηση της πολιτικής με τη συλλογικότητα καταργώντας την κοινωνία από θεσμό τη πολιτείας κάνοντα την δηλαδή ιδιώτη. Ο καθένας για τον εαυτό του. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα είναι η καταστροφή αυτών των ηγετικών στρωμάτων του ελληνισμού με πρώτη την αστική τάξη. Όχι μόνο ψήφισαν νόμους για να απαγορεύσουν σε όλους αυτούς να έρθουν στην Ελλάδα οι νόμοι περί κλπ. Αλλά στο όνομα της μεγάλης ιδέας, δηλαδή της εθνικής ολοκλήρωσης έκαναν τα πάντα για να μην γίνει να μην επέλθει η εθνική ολοκλήρωση. Είναι πολύ χαρακτηριστικά τα δύο παραδείγματα που στοιχειοθετούν τις μεγαλύτερες καταστροφές του ελληνικού κόσμου. Θα σας αναφέρω μόνο όχι το 1922 που μας αποτελείωσε και το τελευταίο ίχνος του ιστορικού ελληνισμού, αλλά το 1789 τον πόλεμο που κηρύξαμε στην Τουρκία, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Δημήτριος Βικέλας είναι αυτός που έφτιαξε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι ο άνθρωπος που όταν πήγαινε στο Παρίσι έγραφαν οι εφημερίδες «Αφήχθη ο κύριος Βικέλα. Μεγάλη προσωπικότητα. Έχει γράψει λοιπόν ένα κείμενο που ζήτησε να δημοσιευθεί μετά το θάνατό του όπου περιγράφει την αθλιότητα της πολιτικής ζωής. Και τι μας λέει. Ότι Κήρυξαν τον πόλεμο υπό το κράτο τη πίεση, αλλά όντα απολύτω απαράσκευοι. Ο στρατό, παραδείγματο χάρη, δεν είχε κέντρο εκπαίδευση. Για φανταστείτε. Του κάλεσαν στα όπλα, του έδωσαν όπλα που μα λέει ότι έμοιαζαν με αυτά τη εποχή τη Επανάσταση, γκράδε και άλλα. Οι δε αξιωματικοί του υπηκού δεν γνώριζαν να υπεύσουν. Δεν γνώριζαν δηλαδή να ανέβουν στα άλογα, δεν είχαν γυμναστεί, εξασχηθεί. Όχι για να κάνουν και πόλεμο Ιπικού. Διηγείται λοιπόν πως έχοντας μπορέσει να φέρει μία νοσοκομιακή μονάδα για να την πάει στο μέτωπο ε, από το εξωτερικό, απευθύνθηκε στο υπουργ... στον Υπουργό Ναυτιλίας που ήταν ο Υπουργός του Πολέμου της... στη θάλασσα. Και βρέθηκε επί δύο μέρες, τη στιγμή που κατέρεε το μέτωπο, σε μία πολύ ενδιαφέρουσα σκηνή, την περιγράφει με ανάγλυφο τρόπο. Ο Υπουργός, λέει, είχε μία απέραντη ουρά από συμπολίτε του της περιοχής που εκλεγόταν και κατέγραφε ο ίδιος τα ρουσφέτια που τους ζητούσαν. Τις ανάγκες τους δηλαδή. Αυτές που αν εφαρμόζανε πολιτικές ανάπτυξεις της χώρας δεν θα χρειαζόταν να απευθύνονται στους πολιτικούς. Έτσι, αν φτιάχνανε νοσοκομεία δεν θα χρειαζόταν να ζητάνε από τους πολιτικούς φάρμακα γιατί αυτό γινόταν. Εάν φτιάχνανε θέσεις εργασία, δεν θα χρειαζόταν να πάνε να τους διορίσουν. Λοιπόν, και πολλά άλλα. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο είχε αντιμετωπίσει και εξηγούσε λοιπόν, και με πολλά άλλα γιατί κατέρευσε το μέτωπο. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αλλά είναι πολύ πιο χαρακτηριστικό το παράδειγμα του γιατί καταστράφει ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας. Όλες οι ήτες του ελληνισμού οργανώθηκαν στην Αθήνα και εδώ εξετελέστησαν. Από αυτό το αναντίστοιχο πολιτικό σύστημα. Κατεστράφει λοιπόν η συλλογική θέσμιση της κοινωνίας. Άρα ο πολιτικός έκανε πολιτικές, όχι δημόσιες, κρατικές που να υπηρετούν το σύνολο, αλλά προσωπικής πελατείας. Και συγχρόνως κατεστράφει, γιατί δεν μπήκε ποτέ στον ελληνικό χώρο, και η μεγάλη αστική τάξη, η πνευματική ηγεσία και η εκκλησιαστική ηγεσία του ελληνισμού που ήταν έξω από το ελληνικό κράτος γιατί αφέθηκε βορρά στα μεγάλα εθνικιστικά και μετά στα, στο σοσιαλιστικό κίνημα της ε, Ρωσίας και επομένως έλυσαν έτσι εκ των πραγμάτων την, το, το, το, το πρόβλημα και δεν είχαν μια ενδιάμεση δύναμη που να τους αναγκάζει να παίζουν ένα συγκεκριμένο ρόλο. Ρόλο δημοσίου συμφέροντος. Αυτό λοιπόν μας ακολουθεί μέχρι σήμερα. Η σημερινή κρίση προκλήθηκε για άλλους λόγους στην Αμερική και στις άλλες χώρες και για άλλους λόγους εδώ. Εδώ είναι κατεξοχήν πολιτική κρίση. Το κράτος λεϊλάτισε τη χώρα. Έχει γίνει μελέτη που έδειξε ότι αν ο πλούτος που σε αυτή τη χώρα στη διάρκεια της μεταπολίτευσης, αυτός που εισήχθη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τους Έλληνες τη διασποράς που επιχειρούν εκεί, όπως ο εφοπλισμός κλπ, ε, η Ελλάδα θα είχε, αν αυτό αυτός ο πλούτος παραγωγικά, η Ελλάδα θα είχε το υψηλότερο ή από τα υψηλότερα εισοδήματα στην Ευρώπη. Άρα κρατεά, βιομηχανία και εμπόριο. Οικονομία. Τι έγινε αυτός ο πλούτος. Και γιατί χρειάστηκε επιπλέον να υπερδανιστούν για να έχουμε και το τεράστιο πρόβλημα που έχουμε σήμερα. Δεν τους έφταναν εκείνα για τη λέει Λασία αλλά χρειάστηκαν και τα άλλα. Τι είναι αυτό που τους οδήγησε να αποδομήσουν εντελώς το κράτος, τη δημόσια διοίκηση, να μην μπορεί να παραγάγει τίποτε, κατήργησαν οποιοδήποτε έλεγχο, οποιαδήποτε αρχή, οποιοδήποτε αποτελεσματικότητα. Ένας υπάλληλο που δεν κάνει καλά τη δουλειά του μπορεί να καταγγελθεί από έναν ιδιώτη που δεν, πολίτη που δεν έχει εξυπηρετηθεί και μπορεί να φτάσει να πάρει σύνταξη και ακόμη να εκκρεμεί η υπόθεσή του. Δεν υπάρχει καμία κύρωση, κανένας έλεγχος. Αυτό λοιπόν είναι το φαινόμενο του σημερινού. Όχι μόνο πολιτικά μας οδήγησαν εδώ, αλλά και η διαχείριση της κρίσης έγινε, όπως έλεγα εξ αρχής, κατά τον τρόπο του ναρκωμανού, δηλαδή Παίρνανε μέτρα για να μην πεθάνει ο ασθενής. Αλλά ποτέ για την ανάταξή του. Και όχι μόνο αυτό. Το λογαριασμό τον έστειλαν στην Ευρώπη και στην Τρόικα. Μόνο και μόνο γιατί απαξιώθηκαν εδώ. Δεν είχαν εσωτερική νομιμοποίηση και έπρεπε να απευθυνθούν εκεί προκειμένου να τους κρατάνε και να μην πέσουν, να μην καταρρεύσουν. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι... Όλος ο διάλογος και σήμερα γίνεται για το τι θα γίνει στην Ευρώπη. Είναι ένα κεφάλαιο. Αλλά κανείς δεν θέτει το ζήτημα της ανασυγκρότησης του κράτους και του πολιτικού συστήματος. Ξεκινώντας από τις ευθύνες που υπάρχουν. Όσο στη διάρκεια της μεταπολίτευσης γιγαντωνόταν η λαϊλασία της χώρας, τόσο θεσμικά, ακόμα και με το Σύνταγμα, προστάτευαν αυτού του ανθρώπου. Και τόσο καλούσαν την διανόηση να δικαιολογήσει την λαϊλασία αυτή χρεώνοντάς την στην κοινωνία και στον στην κακότροπη συμπεριφορά της. Αυτό λοιπόν σε να υπάρχει μέχρι σήμερα. Θα μου πείτε εντάξει όλα αυτά αλλά είμαστε και εμείς μέρος του παγκόσμιου συστήματος. Κοιτάξτε η κρίση και αυτό που μας διδάσκει το μέλλον, δηλαδή που πάμε, έχει τρία επίπεδα. Τώρα μιλήσαμε για την ιδιαιτερότητα την ελληνική, που η λαιλασία της χώρας και ο τρόπος της αντιμετώπισης της κρίσης διδάσκει ότι οι άνθρωποι που είναι η ελίτ, αυτοί που είναι στην εξουσία και οι γύρω τους δεν έχουν καμία πρόθεση να αλλάξουν. Γι' αυτό είναι το αδιέξοδο. Γι' αυτό και στέλνουν στο λογαριασμό στο εξωτερικό. Το κρίσιμο ζήτημα είναι εάν το κράτος και το πολιτικό σύστημα που παράγει ελλείμματα, που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη της χώρας, εάν θα αναταχθεί και όχι τι θα γίνει με τα δανεικά τα εξωτερικά. Διότι ακόμα και αν μας τα εξαφανίσουν όλα, τα κουρέψουν, τελικά θα φτάσουμε πάλι να δημιουργήσουμε σε δέκα χρόνια νέα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Επομένω, πρέπει να δούμε τι κάνουμε. Εδώ διαπιστώνουμε ότι ιστορικά η αναντιστοιχία που εγκαθιδρύθηκε ανάμεσα στο πολιτικό σύστημα, κράτος και στην κοινωνία, οδηγεί στην καταστροφή ή αποκαταστροφή σε καταστροφή, διότι η πολιτική δεν ελέγχεται από κανέναν, είναι έξω από το κράτος δικαίου, και πολιτεύεται ιδιωτελώς και όχι προς το συμφέρον της εθνικής λογικότητας. Τι τους επιτρέπει όμως, γιατί η απάντηση που μπορεί να μου έρθει από σας είναι ότι μα το ίδιο σύστημα έχουμε και εδώ, που έχουν και οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Αμερικάνοι και εκεί λειτουργεί σχετικά ικανοποιητικά. Ακούστε, χωρίς αμφιβολία, όλες οι πολιτικές τάξεις του κόσμου είναι διεφθαρμένες. Κανείς όταν έχει να διαχειριστεί δισεκατομμύρια δεν σκέφτεται σε δεύτερη ανάγνωση και τον εαυτό του. Όσοι δεν θέλουν να παίξουν με τους όρους του συστήματος εκβράζονται. Ποια είναι η διαφορά όμως. Ότι εκεί δεν υπάρχει ο πολίτης να έχει την πολιτική ανάπτυξη που αντιστοιχεί στη δημοκρατία, στην αντιπροσώπευση, για να οδηγεί στην αποσυλλογικοποίηση της μάζας, εκεί λειτουργούν ως μάζα, η αλήθεια του κράτους στη Γερμανία ή αλλού, είναι η αλήθεια της κοινωνίας. Δεν χώρει αμφισβήτηση, διότι υπάρχει ένας κρατικός μηχανισμός που σώζει την κατάσταση, που εξυπηρετεί τον Μεσοπολίτη, που δημιουργεί όρους παραγωγής, ενώ εδώ είναι, έχει καθετοποιηθεί η διαπλοκή και η διαφθορά. Είναι σε απόλυτη απόσταση και αντιστοιχεία με την κοινωνία. Γι' αυτό και υπάρχει η διαφορά. Ε, στην Ελλάδα είναι 100% η κρίση πολιτική για τους λόγους που εκθέσαμε και γι' αυτό είναι δύσκολο να βγούμε. Στην Αμερική παραδείγματο χάρη η κρίση όταν ξεκίνησε ήταν κρίση του τραπεζικού συστήματος. Δηλαδή η οικονομία... Το τραπεζικό σύστημα αυτονομήθηκε και αυτορυθμίζονταν με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί. Υπήρξε η πολιτική παρέμβαση και διόρθωσε τα πράγματα. Το ίδιο και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η, στην Ελλάδα αφού το πρωτογενές πρόβλημα είναι η πολιτική και αυτή αρνείται να αναταχθεί και να πάρει μέτρα για να διορθωθεί από μόνη της, διονύζεται το πρόβλημα και βαθαίνει. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και η Τρόικα συνασπίστηκε με την πολιτική τάξη και τους Πέριξ, τους συγκατανευσυφάγους όπως τους λέω παίρνοντας έναν όρο του κοινικού φιλοσόφου της αρχαιότητας του κράτη, συνασπίστηκαν, δεν τους άγγιξαν, δεν πιστεύω να άκουσε κανείς να, πήραν, να, να υπαγόρευσαν οι Τροικανοί κάτι που να έχει να κάνει με, τις, με την κρεπάλη των κομμάτων, με τα δάνεια, όταν ψήφιζαν νόμους για να απαλλάξουν τους τραπεζικούς που, έδωσαν, που δανειοδότησαν τα κόμματα τα οποία δεν θα επιστρέφουν ποτέ. Το ομολόγησε ο από την τότε και αρχηγό αρχηγός κόμματος από την τότε κυβερνητική πλειοψηφία, ο κύριος Βενιζέλος, όταν του άσκησαν κριτική, λέει τι θέλετε, εάν δεν κάναμε αυτό, θα είχαν πάει φυλακή όλοι οι πολιτικοί ηγέτες. Ε, τι καλύτερη ομολογία από αυτή. Τι, γιατί συμβαίνουν όμως όλα αυτά. Γιατί εκτέθηκε η χώρα στη διεθνή κρίση. Παρόλο που δεν προκλήθηκε από τους ίδιους λόγους. Κοιτάξτε. Ο, ο κόσμος σήμερα από τη δεκαετία του 80-90 δεν είναι αυτός που γνωρίζαμε προηγουμένως. Ο κόσμος πριν τη δεκαετία του 80-90, ξέρουμε ότι ήταν διπολικός, είχε πρώτα-πρώτα δύο ισχυρές ιδεολογίες. Την φιλελεύθερη με αποχρώσεις και την σοσιαλιστική με εξίσου αποχρώσεις. Ούτε και να μας λένε για αυτές τις ιδεολογίες. Αποτελούσαν δύο διαφορετικούς δρόμους για να εξέλθει η Ευρώπη από τη θεουδαρχία και να δημιουργηθεί η κοινωνία με ατομική ελευθερία. Η φιλελεύθερη ήταν η αργή αλλά σταθερά εξελικτική στον χρόνο που έχουμε την Γαλλική Επανάσταση, το Αγγλικό παράδειγμα κλπ. Η σοσιαλιστική ήταν αυτή που αφορούσε τις κοινωνίες που ήταν σε καθυστέρηση και δημιούργησαν επομένω βίαιες εσωτερικές καταστάσεις. Η Ρωσική Επανάσταση και η Κινέζική βέβαια με την λεγόμενη Πολιτιστική Επανάσταση. Έπρεπε δηλαδή να ξηριστούν τα πάντα εκ βάθρων για να κάνει ένα άλμα σε πολύ μικρότερο χρόνο προς τα εμπρός. Ο κόσμος αυτός. Αυτά τελείωσαν τώρα. Τώρα μετά τη δεκαετία του 80 και του 90 έχουμε ορισμένες μεταβολές οι οποίε είναι κρίσιμες και γι' αυτό διαπιστώνουμε ότι το να σκεφτόμαστε με τον τρόπο του παρελθόντος είναι σαν να βρισκόμαστε στην εποχή των σπηλαίων. Να νομίζουμε ότι βρισκόμαστε εκεί. Ο κόσμος έχει εγκατασταθεί σε ένα ευθιές περιβάλλον που καλούμαστε να το λειτουργήσουμε. Επομένως να αξιοποιήσουμε μια σειρά από πράγματα που τα διακινεί η τεχνολογία της επικοινωνίας. Δεν είναι η εποχή που βρισκόμασταν συναντιόμασταν στο χωριό, στην πλατεία και τελείωνε εκεί. Σήμερα η συνάντηση που γίνεται της οικονομίας των πολιτικών, των κοινωνικών πραγμάτων γίνεται σε επίπεδο τεχνοδικτύου, τεχνολογίας. Μην ξεχνάμε ένα πράγμα. Έγινε ο πόλεμος στο, στο Ιράκ παραδείγματος χάρη και αργότερα αυτά που συμβαίνουν τώρα στη Μέση Ανατολή. Ε, Δυο αιώνες πριν δεν θα τα μαθαίναμε ποτέ. Σήμερα ένα τοπικό γεγονός γίνεται παγκόσμιο από τη στιγμή που υιοθετείται από την τεχνολογία της επικοινωνίας. Για να έρθουμε πιο συγκεκριμένα, δύο σημαντικοί παράγοντες που στο παρελθόν ανέπτυσαν το κύριο μέρος της δραστηριότητάς τους μέσα στο κράτος έχουν αυτονομηθεί από το κράτος και κινούνται στο παγκόσμιο σύστημα που είναι η οικονομία, και η επικοινωνία. Μαθαίνουμε, γι' αυτό επικαλέστηκα την παγκοσμιοποίηση της επικοινωνίας, το τοπικό γεγονός που γίνεται παγκόσμιο, διότι ε, από τη στιγμή που υπάρχει η δυνατότητα ο κεφαλαιούχος να επενδύει, να παίρνει τα χρήματά του και να κινείται από χώρα σε χώρα ανα πάσα στιγμή, σημαίνει ότι αποκτά την πρωτοβουλία των κινήσεων. Γίνεται παντοδύναμος αλλά όχι πρωτογενώς παντοδύναμος. Δεν είναι παντοδύναμος επειδή έχει αυτή τη δυνατότητα, αλλά γιατί πολλά άλλα έμειναν στάσιμα. Κατά την ίδια έννοια που όταν το κεφάλαιο πηγαίνει στο Πακιστάν, παραδείγματος χάρη, όταν η επικοινωνία πηγαίνει στο Πακιστάν και βλέπουν το σύριαλ, το αμερικανικό ή οτιδήποτε άλλο, εικόνες από το πώς περνάει ο κόσμος στη Δύση, πόσο ελεύθερα και με ευημερία, το κοινωνικό πρόβλημα που δημιουργείται εκεί δεν επιδιώκουν να το λύσουν όπως οι Ρώσοι με τη Ρωσική Επανάσταση, οι Γάλλοι με τη Γαλλική ή οποιοδήποτε άλλη με μια άλλη επανάσταση στον τόπο που δημιουργείται αλλά δια μεταφοράς. Ο Πακιστανός θα έρθει στην Ελλάδα. Δεν θα κάνει επανάσταση στον τόπο του. Έτσι λοιπόν εδώ για πολλούς πολλούς λόγους το εδώ όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη τη Δύση ο ο κόσμος πια ο κόσμος οι κοινωνίες των πολιτών οι κοινωνίες των χωρών στις οποίες αναφερόμαστε οι Έλληνες πολίτες, οι Γάλλοι πολίτες, οι Ιταλοί, οι όποιοι είναι απροετοίμαστοι. Βλέπουν να κινδυνεύει η συλλογικότητά τους η πολιτισμική τους οντότητα και λειτουργούν από σπασματικά αντί να αναπτύσσουν πολιτικές αφομοίωσης ελέγχου τη ροής. Απ' την άλλη μεριά βρίσκονται σε πολιτική αδυναμία διότι προτιμάει κάποιος να πάρει έναν οικονομικό μετανάστη που δεν μπορεί πολιτικά να υποστηρίξει τα αιτήματά του, άρα τον συμφέρει και να απορρίψει την εργασία του πολίτη ή να τον εξαναγκάσει να λειτουργεί ως ο οικονομικός μετανάστης. Με μεταβολή δηλαδή μιας εργασίας που είχε γίνει αντικείμενο ρυθμίσεων δημοσίου δικαίου, προστασίας Γίνεται εμπόρευμα όπως πουλιέται πια το καρπούζι, το, η ντομάτα, η πατάτα, πουλιέται και η εργασία όσο όσο. Αυτή η αποδόμηση μέσα σε λίγα χρόνια όλου αυτού του κορμού της προστασίας που λέγεται κράτος δικαίου έχει γίνει όμως μονομερός σε ό,τι έχει να κάνει με την κοινωνία. Τα βάρη μεταφέρονται εκεί και αυτό... Έχει ενδιαφέρον να το προσέξουμε ότι συμβαίνει σε όλη τη Δύση, αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι είναι τέλος πάντων η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δείτε ορισμένα χαρακτηριστικά που ερμηνεύουν και το προηγούμενο ζήτημα. Το γεγονός δηλαδή ότι η οικονομία και η επικοινωνία κινούνται οριζόντια στα κράτη μέσα σε όλο τον πλανήτη, ενώ οι κοινωνίες... Και αυτό που συγκροτεί τη δυνατότητα των κοινωνιών να έχουν λόγο το πολιτικό σύστημα εξακολουθούν να είναι δομημένα όπως ήταν τον 19ο, τον 18ο αιώνα. Η κοινωνία δηλαδή είναι ιδιώτης και το κράτος άρα αυτοί που ελέγχουν το κράτος οι πολιτικοί και οι γύρω τους έχουν το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Τι έκανε μέσα στο κράτος, λοιπόν, ο πολίτης όταν ήθελε να διεκδικήσει κάτι, απεργούσε ή κατέβαινε στους δρόμους. Ή πήγαινε και γραφόταν στα κόμματα για να υποστηρίξουν τα αιτήματά του. Λοιπόν, αυτά τελειώσανε. Δεν παράγουν αποτέλεσμα. Διότι ο ένας από τους δύο παράγοντες, αυτός που κινεί το σύστημα της οικονομίας, είναι διεθνής. Ο άλλος είναι εθνικός, είναι μέσα στο κράτος, η κοινωνία. Το να διαδηλώσει, λοιπόν, δεν αρκεί διότι το πολιτικό σύστημα δεν πολιτεύεται πια γιατί δεν έχει ανάγκη την κοινωνία υπέρ της κοινωνίας αλλά υπέρ του σκοπού των αγορών. Θα έχετε ακούσει όλο το διάλογο που γίνεται στην τηλεόραση, στις ειδήσει, στα τραπέζια ή στις εφημερίδες να λένε τι θέλουν οι αγορές. Δεν έχουμε δει κανέναν να λέει τι θέλει η κοινωνία. Σήμερα, στην Ευρώπη, η συζήτηση γίνεται στο, που θεωρείται πολιτικός ορθόν στο επίπεδο του θέλουν οι αγορές. Οι κοινωνίες πρέπει να είναι τα υποζύγια των αγορών και όχι ο λόγος ύπαρξής τους. Αλλά αυτό είναι και το πρόβλημα. Δεν θα υπήρχε ελληνική οικονομία, ελληνική πολιτική ή αγορές που να ενδιαφέρονται για την Ελλάδα, δεν υπήρχε ελληνική κοινωνία που είναι συγκροτημένοι πολιτικά ως κράτος το ίδιο και οι άλλες χώρες. Γιατί λοιπόν αυτή να μην έχει λόγο στα πράγματα. Γιατί να θεωρείται ακραίο, ακραία η αναφορά στο συμφέρον της κοινωνίας. Το ακούσαμε και αυτό στην Ευρώπη. Η Ευρώπη λοιπόν έχει ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία ομολογούν το σκοπό τη. Πρώτα πρώτα είναι μία συμπολιτεία, ένωση κρατών, δεν είναι ομοσπονδία. Άρα είναι μία ένωση κρατών που διαλέγονται οι ηγεσίε των κρατών μεταξύ τους και επομένως κρίνεται το αποτέλεσμα από τις μεταξύ τους, που υπάρχουν μεταξύ τους. Δεύτερον, από την Ευρώπη απορουσιάζει απολύτως η έννοια της κοινωνίας. Ξέρουμε όλοι ότι ή αποφασίζουν στα συμβούλια των υπουργών και των αρχηγών κρατών οι ίδιοι οι αρχηγοί των κρατών και οι υπουργοί των κυβερνήσεων ή από την άλλη μεριά αποφασίζουν κάποιοι διορισμένοι, κατ' εντολές βεβαίως, ότι αποφασίζουν τα συμβούλια, διορισμένοι που δεν έχουν καμία εκλογική νομιμοποίηση. Και αυτό που λέγεται κοινοβούλιο, το ευρωπαϊκό, το μόνο που έχει ω αρμοδιότητα είναι να κόβει μιστούς και παροχές στους βουλευτές του, διότι δεν έχει καμία αποφασιστική αρμοδιότητα. Μα καμία. Ακόμα και ο λεγόμενος έλεγχος που γίνεται είναι οριακός. Άρα λοιπόν έχουμε μία ένωση η οποία ήταν και συγκροτήθηκε ως ένωση οικονομική, άρα με σκοπό την οικονομία, που τώρα ο σκοπός της οικονομίας μετατράπηκε σε σκοπό των αγορών. Έχει θεσμοθετηθεί. Αυτό που γίνεται δηλαδή σε παγκόσμιο επίπεδο αθέσμητα, στην Ευρώπη έχει θεσμοθετηθεί. Δηλαδή οι πολιτικές της Ευρώπης στοχεύουν στο να ικανοποιούν τις αγορές και όχι τις κοινωνίες. Άλλαξαν όμως με την κρίση τα πράγματα και ενώ πρώτα υπήρχαν ισορροπίες μεταξύ των κρατών και έβγαινε και ένα αποτέλεσμα για τις χώρες που δεν είχαν ισχύ, τώρα πια με την κρίση και η αφορμή δόθηκε από την Ελλάδα, έχουμε μια αλλαγή των πραγμάτων. Υπάρχει ένας ηγεμόνα. Προετοίμασε σταθερά τα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτός ο ηγεμόνα έχει και ορισμένε αδυναμίε που συγκροτούν τη λογική του η Γερμανία θα είχε ηγεμονεύσει στην Ευρώπη, δεν εξετάζω τις καταστροφές που προκάλεσε, τον πρώτο πόλεμο ή και στο δεύτερο. Εάν είχε συνείδηση των ορίων της δύναμης. Δεν γνωρίζει πού να σταματήσει. Διότι επειδή μπήκε πολύ αργά στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, και επειδή απομονώθηκε στο κέντρο της Ευρώπης διαπιστώνουμε ότι αυτή η λατρεία του κράτους μέσα στη Γερμανία μεταβάλλεται τώρα σε λατρεία της ηγεμονίας δια του κράτους και επειδή η φιλοδοξία της δεν περιορίζεται μόνο στην Ευρώπη αλλά ξέρει ότι για να μοιραστεί τον δυτικό παράγοντα και την επιρροή που ασκεί στον κόσμο πρέπει να περάσει από την Ευρώπη, να καρποθεί δηλαδή, να ηγεμονεύσει την Ευρώπη για να αποτελέσει παγκόσμια δύναμη, βλέπουμε με τι συστηματικότητα και αίμονη δεν αποδέχεται την ελάχιστη, μα την απολύτως ελάχιστη διαφοροποίηση. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι ένα πειραματόζωο που εάν η Γερμανία κατορθώσει να το ελέγξει, σημαίνει ότι δεν θα ορθώσει κανείς άλλος το ανάστημά του, άρα θα ηγεμονεύσει οριστικά στην Ευρώπη. Το θέμα είναι ότι αν υπάρξει πολλαπλασιασμός των αντιδράσεων, γιατί πάντα σκέφτεται μια χώρα ότι δεν μπήκε στην Ευρώπη για να χάσει την ευημερία της και την ελευθερία της, να προσφερθεί δηλαδή για να γίνει αντικείμενο ηγεμονίας κάποιου τρίτου, Σημαίνει ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει αντίθετες αντιδράσεις. Να δημιουργήσει ισπυρότζεις. Ενώ αυτή τη στιγμή διαπιστώνουμε ότι με πολύ δυσκολία τολμούν να διαφοροποιηθούν και οριακά εάν το ανέχεται η Γερμανία. Άλλες χώρες όπως η Γαλλία το χάρη. Η Γαλλία εμφανίζεται να παίζει το ρόλο που έπαιξε στις παραμονές του δεύτερου παγκοσμίου Πολέμου. Νομίζουν ότι θα χαλαρώσουν, θα εξευμενήσουν το θύριο τη στιγμή που έτσι του δίνουν τη δυνατότητα να πάει πιο πέρα. Γι' αυτό λέω ότι ο κίνδυνος είναι να δούμε μια, την Ευρώπη ακριβώς για αυτό το λόγο του γεγονότος δηλαδή ότι δεν έχει η Γερμανία συνείδηση των ορίων που να σταματήσει, κινδυνεύει η Ευρώπη ή να γίνει υποτελής της Γερμανίας μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή να διαλυθεί. Ερχόμαστε λοιπόν στο τρίτο και τελευταίο μέρος. Τι κάνουμε. Διαπιστώνουμε λοιπόν στο παγκόσμιο σύστημα ότι έχει κυριεύσει κατακυριεύσει η λογική των αγορών η κοινωνίες δεν είναι στον πολιτικό λόγο και στα ενδιαφέροντα της πολιτική. και στην Ελλάδα βέβαια που σύρεται ως παρίας και που έχει την ιδιαιτερότητα της πολιτικής αιτιολογίας της κρίσης. Τι γίνεται. Τι κάνει κανείς. Μα μέχρι τώρα στην Ελλάδα, επειδή ήταν οριακή εξαίρεση για λόγους ιστορίας και όχι ιδιωτερότητα του λαού της, ιδιαίτεροτητα προ τα χειρότερα, λόγω πολιτικής ανωτερότητας που δεν είναι αντίστοιχη με την πραγματικότητα που ζει στο πολιτικό σύστημα, βλέπουμε ότι αυτό που συμβαίνει είναι να εκτραχύνεται ακόμα περισσότερο η πραγματικότητα που ζούμε. Άρα τι κάνει κανείς, παλεύει μέσα στο σύστημα, εξακολουθεί να σκέφτεται τον επόμενο που θα μας κυβερνήσει όπως γίνεται μέχρι σήμερα, και που θα διαπιστώσει στο τέλος της τετραετίας ότι το ίδιο που έκανε και ο προηγούμενος παρόλες τις υποσχέσεις του. Ή πρέπει να δούμε κάποιο άλλο σύστημα. Για να μπορέσουμε να σκεφτούμε λοιπόν πρέπει πρώτα τα, να συναγάγουμε ότι, το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ελπίδα μέσα στο σύστημα αυτό. Η ιστορία μας το δείχνει. Σε λίγο θα το δείχνει και η ιστορία των δυτικών λαών. Άρα... Πρέπει να σκεφτούμε με όρους υπέρβασης του συστήματος. Δηλαδή, αφού στο παγκόσμιο σύστημα αυτονομήθηκαν οι κεντρικοί παράγοντες και μετέβησαν στο μέλλον, οικονομία και επικοινωνία, αφού άλλαξαν και χαρακτήρα επίσης, σήμερα δηλαδή η λεγόμενη αστική τάξη δεν είναι μια αστική τάξη που μέσα στη χώρα έχει παραγωγική βάση, δεν έχει βιομηχανίες. Η παραγωγική βάση της... Ε, αστική τάξη έχει μεταφερθεί στις τρίτες χώρες τεράστια σημασία στη Δύση υπάρχει το χρηματοπιστωτικό σύστημα Που, και το εμπόριο δηλαδή παράγονται τα προϊόντα στην Κίνα κοστίζουν 5 ευρώ αλλά πουλιώνται 200 ευρώ στην Ευρώπη και στη Δύση τι σημαίνει ποιος κεφαλαιοποιεί την υπεραξία αυτού του τον πλούτο αυτό η Δύση αλλά αυτός ο πλούτος αυτού του χρηματοπιστωτικού συστήματος παράγει πολιτική δύναμη, γι' αυτό και η πολιτική μιλάει τη γλώσσα των αγορών, αλλά δεν παράγει καν εργασία. εργασίας. Τις εργασία εργασίας παράγει στον τρίτο κόσμο. Άρα λοιπόν, αφού μετέβει η επικοινωνία και η οικονομία στο παγκόσμιο σύστημα και λειτουργεί διακρατικά, η κοινωνία τι πρέπει να κάνει για να ξαναμπεί στο παιχνίδι και να μην είναι σε πολιτική αδυναμία οριακή και να βλέπει καθημερινά να χάνει. Υπήρξαν διάφορες απόψεις σε αυτό το θέμα. Η ΜΙΑ έλεγε ότι λέει πάντα ότι πρέπει να φτιάξουμε παγκόσμια διακυβέρνηση. Πρώτα-πρώτα η παγκόσμια διακυβέρνηση αν τη δούμε ως μετάβαση δεν είναι του παρόντος. Αυτό που ως, εννοούν ως παγκόσμια διακυβέρνηση δεν είναι μια κυβέρνηση παγκόσμια. Μια κοσμόπολη όπως ήταν στον ελληνικό κόσμο μετά τον Αλέξανδρο. Ένα κοσμοκράτος δηλαδή. Είναι στην πραγματικότητα η συνένωση των νικητών, των ηγεμόνων του κόσμου. Ήρθε, λοιπόν, ήρθαν οι δυνάμεις της εργασίας κάποια φάση και είπαν βαθιστόχαστη δε, διανοητές το διακίνησαν αυτό ότι πρέπει και εμείς να παγκοσμιοποιηθούμε. Το εργατικό κίνημα λέει, τα διάφορα κίνηματα άλλα. Τι διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα από αυτά τα κινήματα ήτανε υπόλογα εξαρτήσεων, κυβερνήσεων, μυστικών υπηρεσιών κλπ. Οι περίφημες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Το κράτος δηλαδή που δεν ήθελε να κάνει τη βρώμικη τη δουλειά την ανέθετε σε αυτούς για να δημιουργούν εξαρτήσει και άλλα. Το δεύτερο όμως και το κυριότερο είναι ότι όταν μιλάμε για παγκόσμια διακυβέρνηση από τη μια μεριά έχουμε τις κυβερνήσεις στα κράτη ή τις τράπεζες που μπορούν. Να μαζευτούν κάπου στον Ταβός, στην G20, G8 ή οποιοδήποτε και να πάρουν αποφάσεις. Αλλά τα κινήματα τι θα κάνουν και τα, οι δυνάμει τη εργασίας, τα συνδικάτα κλπ. Θα μετακινούνται από χωρίου εις χωρίων, από χώρα σε χώρα όπου μαζεύονται οι άλλοι να μαζεύονται κι αυτοί. Αυτό το επιχείρησαν σε κάποια φάση. Κινήματα, λέει, της Γένοβα, Ρίο, πώ λέγονταν εκεί κάτω στην στη Βραζιλία κλπ. Μετατράπη δηλαδή σε παραγοντισμό και σε πανηγύρι που ήταν πανευτυχής, διαπιστώθηκε ότι ήταν πανευτυχής αυτοί που διακινούν την παγκόσμια οικονομία. Γιατί έβλεπαν ότι εξαντλούν τα πυρομαχικά τους οι άλλοι το μηδέν. Αν οι δυνάμεις της εργασίας, οι κοινωνίες οι ίδιες απέτυχαν μέσα στο κράτος που είναι συντεταγμένη κοινωνία Μα στο παγκόσμιο σύστημα θα πετύχουν που οι πολιτικές ορίζονται με όρους δύναμης και αυτό που αντιστέκεται του ρίχνουν και μερικές κανονιές κάνουν ένα πόλεμο και τον αποτελειώνουν. Το μόνο που δεν θέλουν να σκεφτούν είναι αυτό που διδάσκει η ιστορία ότι εάν θέλεις να αλλάξεις τα πράγματα να πάψει η οικονομία να ελέγχει και να ηγεμονεύει στα πολιτικά πράγματα της χώρας σου, δεν έχει παρά να μπει στην πολιτική να κάνεις κουμάντο. Εδώ λοιπόν μπαίνει αυτό που είπα στην αρχή, η αποκάθαρσή μας από τις βεβαιότητες, από τις έννοιες. Είναι κεντρικό σημείο, σημείο να αντιληφθούμε σήμερα ότι το σύστημα δεν είναι δημοκρατία, ότι το σύστημα δεν είναι αντιπροσώπευση, δεν είναι και τα δύο. Και δεν είναι τίποτε από όλα αυτά. Είναι ένα προ ολι, προ αυστηρά ολιγαρχικό, μια εκλόγιμη μοναρχία. Ένας κυβερνάει και γύρω είναι κάποιοι θεσμοί που συνηγορούν σε αυτό. Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα. Για κάνετε μια προβολή και πείτε εάν έπρεπε να ερωτηθεί η κοινωνία. Μην σταθούμε στον τρόπο τώρα. Να δούμε το, το, το ρητορικό επιχείρημα. Εάν εκεί που θα αποφασίσουν για το ποιος θα φορολογηθεί ή τι πολιτικές θα ακολουθήσει κανείς στον τομέα της παιδείας ή όπου, έπρεπε να ερωτηθεί και η κοινωνία. Θα είχαμε τις ίδιες αποφάσεις. <coughs> Πολύ απλή ερώτηση. Προφανώς όταν υπαγόρευε η Τρόικα τις πολιτικές σε αγαστή συνεργασία με την πολιτική τάξη και με τα κήλια, τα βάρη στους άνεργους και στους, στα μεσαία στρώματα... Υπήρχε μια πραγματικότητα. Ότι αυτοί τα είχαν βρει μεταξύ του και μετέφεραν στου άλλου τα βάρη. Εάν έπρεπε να ερωτηθεί, δεν θα έπρεπε να σκεφτούν και τι θα κάνουν για να την γελάσουν έστω, δηλαδή να ψηφίσει να συγκατανεύσει κι αυτήν την λήψη των αποφάσεων. Άρα δεν θα έπρεπε να βρουν ένα συμβιβασμό. Ό,τι βρίσκανε στο παρελθόν με τι διαδηλώσει, με τη συνάντησή του εξωθεσμικά στου δρόμου. Άρα λοιπόν, η συζήτηση για το τι είναι το πολιτικό σύστημα σήμερα η απόφασή μας να πάψουμε να το λέμε δημοκρατία, να λέμε όλες αυτές τις ανοησίες περί άμεσης και έμεση δημοκρατίας, ω αν ένα τραπέζι ή ένας άνθρωπος είναι έμεσος ή άμεσος, πρέπει να πάψουμε αυτά τα πράγματα. Να τους αποκαλούμε με το όνομά τους. Να μας λένε ο πρόεδρος της δημοκρατίας και να λέμε ο πρόεδρο της ολιγαρχίας, κύριε. Να μας λένε η δημοκρατία... Και να τους λέμε δημοκρατία δεν είναι να νομιμοποιείς κατά τον τρόπο της διατησίας αυτούς οι οποίοι έρχονται να σου λένε ό,τι θέλουν να σε κυβερνήσουν γιατί αυτούς τους επέλεξαν εκείνοι οι οποίοι είναι μέσα στους μηχανισμούς. Και σκεφτείτε, δεν υπάρχει άρθρο του συντάγματος, ακόμα και αυτού του συντάγματος, και όχι μόνο στην Ελλάδα, που να εφαρμόζεται και να μην είναι αντικείμενο ιδιοποίηση από τα κόμματα. Τα οποία κόμματα έχουν εγκατασταθεί ως πολιτικά συστήματα και όχι ως διαχειριστές του πολιτικού συστήματος πια. Άρα λοιπόν, το κρίσιμο ζήτημα είναι να αποφασίσουμε ότι θαύματα στην πολιτική δεν γίνονται. Είναι θέμα συσχετισμών δύναμη. Σήμερα μας λένε ότι είναι δημοκρατικό το σύστημα αν κυβερνάει κάποιο που είναι φιλοκοινωνικό και ότι οι δημοκρατίες ακολουθούν και ολιγαρχικές πολιτικές. Μα τι μας λένε. Αν ήταν η δημοκρατία η κυβέρνηση της κοινωνίας στο σύνολό της, δεν θα έπαιρνε ολιγαρικές αποφάσεις, γιατί αυτό είναι η δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι να κυβερνάει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό η κοινωνία. Η κοινωνία των πολιτών που είναι συντεταγμένη σε θεσμό. Χρειάζονται δύο πράγματα δηλαδή. Να γίνει η κοινωνία θεσμός της πολιτείας όπως είναι η Βουλή και να παίρνει καθημερινές αποφάσεις. Η, απ' την άλλη μεριά η αντιπροσώπευση είναι στο μισό του δρόμου. Να είναι πάλι η κοινωνία θεσμός, δήμος, μέρος της πολιτείας και όχι ιδιώτης και να, παίρνει, να έχει μόνο τις ιδιότητες, τι αρμοδιότητες το εντολέα. Για σκεφτείτε ότι είμαστε πριν από την εποχή του Σόλωνα. Ο Σόλωνας καθιέρωσε για πρώτη φορά στην ιστορία τη ανθρωπότητα το αντιπροσωπευτικό σύστημα. Τι έκανε για να προστατεύσει την κοινωνία, να μην είναι πάλι εξαρτημένη μετά τη συσάχθεια, να μην είναι εξαρτημένη από τους τραπεζίτες και από αυτού που δάνιζαν στην εποχή. Αφού έκανε το πρώτο αυτό, πρώτα-πρώτα ο ίδιος εκλέχθηκε με καθολική ψήφο. Το δεύτερο είναι ότι εγκαθίδρυσε το αντιπροσωπευτικό σύστημα. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την αντιπροσώπευση? Αν έχουμε αντιπροσωπευση δεν έχουμε δημοκρατία, το τονίζω. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις λοιπόν για να γίνει ένα σύστημα αντιπροσωπευτικό. Είναι να γίνει η κοινωνία δήμος, δηλαδή θεσμός της πολιτείας, όχι Δημαρχείο. Έτσι. Θεσμός της πολιτείας η κοινωνία και να έχει τις αρμοδιότητες του εντολέα. Ποιες ήταν αυτές οι αρμοδιότητες μας λέει ο Αριστοτέλης, που καθιέρωσε ο Σόλωνας. Είναι ο Δήμος, πρώτο και κύριο βεβαίως, έτσι το υπογραμμίζω, να έχει το ελέγχιν, να ελέγχει τους πολιτικούς, να τους ζητάει ευθύνες, το ευθύνιν, το ανακαλύν. Να τους ανακαλεί ανά πάσα στιγμή και να τους προσάγει στη δικαιοσύνη εννοείται αν δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους ή αν έβλαψαν το Δήμο και βεβαίως να καθορίζουν το γενικό πλαίσιο τη πολιτική που θα ακολουθήσουν οι πολιτικοί. Για να κάνουμε τώρα μια αφαίρεση και να έρθουμε στο σήμερα. Μας λένε ότι είναι αντιπροσωπευτικό το σύστημα. Πρώτον, έχει κανείς την ψευδέστηση ότι εκλέγει λάθος. Είπαμε πριν, διαιτητεύει απλώ μεταξύ αυτών που έχουν προκαθοριστεί. Και κάνουν τα ίδια που κάνουν και οι προηγούμενοι. Γιατί. Διότι δεν έχει το ελέγχιν, δεν τους ελέγχει, δεν έχει το ευθύνιν, είναι υπεράνω του νόμου, προσέξτε, ο πολιτικός σήμερα είναι υπεράνω του νόμου, άρα δεν προσάγεται στη δικαιοσύνη, όχι μόνο για τα ζητήματα της ιδιωτικής του ζωής, Χρειάζεται απόφαση της Βουλής που δεν την έχουν πάρει σχεδόν ποτέ. Αλλά και για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση της εξουσίας, ενώ αν κάνουν παραβατικές συμπεριφορές ή αν κλέψουν κλπ. Είδατε πώς προσέρχονται και ψηφίζουν νόμους που τους απαλλάσσουν. Εκτός και αν κάποιος κάνει διαπράξεις φάλματα και εκτεθεί ή τον ρίξουν στην πυρά για να εμφανιστεί το σύστημα ότι κάνει και κάθαρση. Αλλά είναι, η πολιτικός είναι υπεράνω του νόμου και για τις πολιτικές που ασκεί ο Σόλωνας είπε ότι τιμωρείται ο πολιτικός και για τις πολιτικές που ακολουθεί αν αποδεικνύονται βλαπτικές για το σύνολο. Άρα οφείλει να κάνει πολιτικές ο πολιτικός που είναι εναρμονισμένε με το συμφέρον της συλλογικότητα του όλου και όχι προσωπικές πολιτικές υπέρ ομάδων, συμφερόντων κλπ αυτή είναι η αντιπροσώπευση. Αν λοιπόν θέλουμε να συζητήσουμε με όρους πραγματικής ανατροπής της κατάστασης, για να μην οδηγούμαστε εμείς, αλλά και η Δύση πια που συγκροτεί την πρωτοπορία προς το μέλλον, το πολιτικό πρόβλημα είναι υπαρκτό μέσα στις χωρες Δεν μπορεί κανείς να ανατρέψει μια κατάσταση εάν η κοινωνία είναι απέναντι. Και τα μέσα υπάρχουν και κοστίζουν πολύ λίγο. Αυτό που πρέπει να ξεχωρίσουμε είναι το εξής. Γιατί υπάρχουν ομάδες που αναζητούν ρόλους γιατί δεν τους παίζουν ίσως κάποια κόμματα ή θέα, έχουν μεγαλύτερη ιδέα για τον εαυτό τους που και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα διακινούν την έννοια του δημοψηφίσματος. Είναι η μεγαλύτερη απάτη που μπορεί κανείς να δει ότι διακινείται αυτή τη στιγμή από τους ολιγάρχες για να μην μπορέσει να σκεφτεί ο καθένας με όρους υπέρβασης του συστήματος, δηλαδή αντιπροσώπευση, μετάβαση στην αντιπροσώπευση. Γιατί αυτό το λέω. Διότι το δημοψήφισμα δεν αλλάζει την καθημερινότητα της διακυβέρνησης. Το δημοψήφισμα αποφασίζει μια φορά κάθε τόσο για ένα θέμα, όπως από την άλλη μεριά αποφασίζουμε μια φορά κάθε τόσο, για ποιοι ποιο θα μας κυβερνήσουν εν λευκό. Ο πολιτικός σήμερα και ακόμα και αν εισαγάγουμε το, το, το δημοψήφισμα, θα εξακολουθήσει να είναι και εντολέας και εντολοδόχος, να εκφράζει τη συλλογικότητα, δηλαδή τα συμφέροντά μας. Αυτός αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και ανεξέλεγκτο. Για σκεφτείτε να έχω βρει κάτω από το μαξιλάρι μου ένα πρωί που ξυπνώ ή οποιοδήποτε από εσά, ένα μεγάλο ποσόν. 500 εκατομμύρια, ένα δισεκατομμύριο. Και να αναγνωρίσω κάποιον από εσά ότι είναι πολύ ικανό στη δουλειά του και να του πω πόσο κερδίζει 5.000 ευρώ. Εγώ σου δίνω 150.000 ευρώ να αναλάβει τη διαχείριση τη περιουσία μου, γιατί δεν θέλω να ασχοληθώ εγώ. Και σκοθώ και φύγω και αποφασίσω να έρθω σε μια πενταετία. Τον πρώτο χρόνο θα σκοτωθεί, γιατί θα μου είναι ευγνώμων, να μου παραγάγει και μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Το δεύτερο ίσω, από τον τρίτο θα δυσανασχετεί και θα βάζει στην τσέπη του. Ό,τι μένει ανεξέλεγκτο και έχει μεγάλο αντικείμενο, εκεί οδηγεί. Για κάνετε τώρα μια προβολή στο πολιτικό σύστημα. Υπάρχει κανείς που μπορεί να διανοηθεί ότι αυτό που συμβαίνει στην καθημερινότητά μας, αν μας εξαπατήσει κάποιον, κάποιος μπορούμε να του ζητήσουμε ευθύνες να γίνεται σε επίπεδο πολιτικής. Έρχονται τα κόμματα, μας προβάλλουν ολόκληρα προγράμματα και την επομένη τα αλλάζουν χωρίς να μας συμβουλεύονται, χωρίς να ρωτάνε τη γνώμη μας και το θεωρούν δημόσιο. Και ξέρετε τι λένε πολλές φορές. Δεν κυβερνούμε με βάση τις δημοσκοπήσεις. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Περιφρονούμε και δεν κυβερνούμε με βάση τη βούληση της κοινωνίας. Διότι αν υπάρχει κάτι που αποδίδει με απόλυτη ακρίβεια τη βούληση της κοινωνίας κάποια στιγμή, δεν είναι οι εκλογές. Στις εκλογές ψηφίζει κανείς με πολλούς ...και πολλές σκέψεις, χρησιμότητας, ανάγκης, χίλια Με την δημοσκόπηση αποφασίζει κανείς, αν γίνεται με σωστού όρους εννοείται... ...αλλά και έτσι, αποφασίζει κανείς για κάθε θέμα και για κάθε περίπτωση... ...και μπορεί εάν τη βούληση της κοινωνίας πάρουμε στα χέρια μας... ...με τις δημοσκοπήσεις και όχι τη συγκέντρωση της κοινωνίας... ...να έχουμε την κοινωνία θεσμό τη καθημερινά... Μην ξεχνάτε, οι Αθηναίοι πήγαιναν στην πνίκα, οι αμβρακιώτες εδώ στη δική τους πνίκα και όλοι οι Έλληνες, όχι γιατί ήθελαν να πιούν καφέ και να συναντηθούν, γιατί ήταν ο μόνος τρόπος στο επίπεδο της εποχής, της φυσικής επικοινωνίας, που μπορούσαν να πάρουν μια απόφαση. Σήμερα που μπορούμε με επιστημονικούς τρόπους, ώσπου να έρθει η ώρα της τεχνολογίας, να συγκροτηθεί εκεί το πολιτικό σύστημα τη αντιπροσώπευση και μετά τη δημοκρατία. Μπορούμε με απλού τρόπου, το δημοσκοπικό Δήμο, να έχουμε τη βούληση τη κοινωνία ανά πάσα στιγμή που να δείχνει τι θέλει σε σχέση με τι πολιτικέ που ακολουθούνται. Για να έχουμε αντιπροσώπευση, πρέπει η βούληση τη κοινωνία να είναι καθημερινή πραγματικότητα. Για όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη σχέση εντολέα-εντολοδόχου, το διακύβευμα λοιπόν είναι, για να κλείσω. Και για την Ελλάδα και για τον κόσμο, η συνεκτίμηση της κοινωνίας, άρα τη βούληση τη κοινωνίας στη διαδικασία λήψη των αποφάσεων. Με άλλα λόγια, η μεταφορά της ιδιότητας του εντολέα από τον πολιτικό που είναι και εντολοδόχο στην κοινωνία. Αυτό για την Ελλάδα είναι επίγον. Το ερώτημα είναι εάν όταν θα γίνει στον υπόλοιπο κόσμο, θα υπάρχει η Ελλάδα, αν συνεχίσουμε έτσι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση, νομίζω ότι γίναμε όλοι καλύτεροι. Τώρα μπορούμε να περάσουμε στο, στις ερωτήσεις που είναι και η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Κύριε Μπρανάκης. Σας ευχαριστούμε για την τωγμάτωση ομιλία σας. Ε, σας χαρήκαμε και σήμερα όταν σας έχουμε χαρεί όλες αυτές τις χωρές που μας δίνετε τη δυνατότητα να σα διαβάζουμε. Αυτό που δεν κατάλαβα, το οποίο μπορεί ε, με κάποιους τρόπους όπως τα δημοψηφίσματα, όπως όλε αυτές οι προτάσεις που κατά καιρούς έχετε ε, κάνει να εγκλουτίσουν την, τη την, την, την, την συνεισφορά αυτής της κοινωνία των πολιτών. Μέσω μία σα, η, η, η, η κοινωνία των, των πολιτικών, η, η πολιτική θεσμή, τα κόμματα, με τι θερμισαμενές σκέψεις του. Παρακαλώ. Εφαρμόζονται κάπου στον κόσμο αυτό. <laughs> Είναι η πιο κέρια ερώτηση που υποβάλλεται πάντα και θα σας πω γιατί. Ε, προσέξτε. Όταν μιλάω για κοινωνία πολιτών δεν μιλάω για τον ευθυμισμό που επιτιδίως εισάγει η ελληνική διανόηση για να με θερμινεύσει Μία έκφραση που υπάρχει στην ε, αγγλοσαξονική, σε όλη την παγκόσμια ε, γλώσσα, που είναι η civil society, οι σοσιατές civil, όποιος διαβάζει αγγλικά ή γαλλικά, που είναι οι ομάδες συμφερόντων που εξέχουν της κοινωνίας. Η κοινωνία πολιτών είναι η κοινωνία ως ολότητα των πολιτών, των Ελλήνων πολιτών, παραδείγματος. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, η κοινωνια ως ολοτητα των πολιτων των ελληνων πολιτων παράδειγμα. ενα το κρατουμενο δευτερο δεν μιλάμε για έλλειμμα δημοκρατίας γιατί προϋποθέτει να υπάρχει η δημοκρατία. Εάν δεν υπάρχει η δημοκρατία, δεν μιλάμε για έλλειμμα δημοκρατίας, αλλά για απουσία δημοκρατίας. Άρα, περιγράφουμε το σύστημα που έχουμε και όχι σε αναφορά με ένα σύστημα που δεν έχουμε. Και το τρίτο με τα δημοψηφίσματα. Εγώ μιλάω για δημοσκοπικό δήμο. Άρα, για καθημερινότητα της βούλησης της κοινωνία. Ο κάθε πολίτη έχει τη δική του βούληση. Η κοινωνία ως σύνολο για να έχει βούληση πρέπει να αποτελεί ολότητα και να εκφράζεται ως ολότητα. Παραδείγματος χάρη, ο βουλευτής δεν εκφράζει τη βουλή, εκφράζει τον εαυτό του ως βουλευτής όταν μιλάει μόνος του έξω από τη βουλή. Για να μιλήσει η βουλή πρέπει να γίνει η, η λειτουργία της, δηλαδή να λειτουργήσει ως θεσμός των βουλευτών. Ε, τα κόμματα ποτέ δεν θα υπά, πάψουν να υπάρχουν. Το θέμα είναι τι ρόλους έχουν. Παραδείγματος χάρη το κόμμα σήμερα... είναι αυτό που ενσαρκώνει το πολιτικό σύστημα. Ακούμε τον, τους πολιτικούς... αλλά το είπε με πολύ παραστατικό τρόπο... γιατί είναι και ευφυΐ .E. συνταγματολόγο, ο κύριος Βενιζέλος λέει η δημοκρατία μα δηλαδή τα κόμματα... Θα μου πείτε το ίδιο δεν λένε και οι διανοούμενοι της αριστεράς και της δεξιά. Ο Γκράμψη μίλησε για πολιτική κοινωνία και όριζε το κράτος ως πολιτική κοινωνία. Όχι την κοινωνία την ίδια. Ε, τα κόμματα λοιπόν στη δημοκρατία εκφράζονται ρητορικό το τρόπο. Κόμματα υπήρχαν και στη δημοκρατία της πόλης. Ο Περικλής ήταν επικεφαλής παράταξη κόμματο δηλαδή. Αλλά ο Περικλής ήταν ρήτορας, μιλούσε και συμβούλευε αυτόν που κυβερνούσε, το Δήμο. Σήμερα ο πολιτικός είναι αυτός που κυβερνάει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό τις τύχες μας. Βλέπετε ποια είναι η διαφορά. Στην αντιπροσώπευση θα ήταν εντολοδόχο και όχι πολιτικά κυρίαρχος όπως είναι σήμερα. Γιατί εντολέας θα ήταν η κοινωνία. Αλλάζει ο ρόλος δηλαδή του πολιτικού προσωπικού. Το αν υπάρχουν κατευθύνσει και οι μεν θέλουν αλφα πολιτικέ και η ΔΒ, αυτές οι δε β, αυτέ οι πολιτικέ πρέπει να είναι εναρμονισμένε με κοινωνικά στρώματα γιατί οι κοινωνίε δεν είναι ομοιογενεί, έχουν διαφορετικότητε. Είναι άλλο πράγμα να ακολουθούμε πολιτικέ προ τη μία ή προ την άλλη κατεύθυνση και άλλο πράγμα τι πολιτικέ αυτέ να τι καθορίζουν στην κορυφή και να μην οι κοινωνίε και αυτό που αποτελούν σύνθεση και διαφορετικότητα στο εσωτερικό. Τώρα το ερώτημά σας, εάν εφαρμόζονται αυτά στον κόσμο. Θα σας απαντήσω όχι, αλλά έχει μικρή σημασία η απάντηση του όχι. Όσο η ερμηνεία του γεγονότος ότι θέσατε το ερώτημα. Πολλές φορές μου το θέτουν παντού, όταν έρχεται κάποιος σε δύσκολη θέση και δεν μπορεί να αντιτάξει στο επιχείρημα, η επόμενη ερώτηση είναι αν είναι εφικτό αυτό που λέω. Όταν του εξηγώ ότι είναι και εφικτό, τότε έρχεται η τελευταία ερώτηση, μα εφαρμόζεται πουθενά αλλού. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι η ερώτηση αυτή έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουμε εκπαιδευθεί στην ιδεολογία της υποτέλειας, αλλά και στην άρνησή μας να αποδεχθούμε ότι εμείς εδώ, ως Έλληνες, μπορούμε να παραγάγουμε γνώση. Άρα ιδέες, ακόμα και έχουμε απαγορεύσει τον εαυτό μας να αναζητούμε στην ιστορία μας, άρα να ανακτήσουμε την ιστορία μας και να δούμε εκεί τα πολιτικά γεγονότα, τα πολιτικά συστήματα. Δεν χρειάζεται πολύ φαντασία για να δείτε ότι η δημοκρατία είναι και από εκείνη την πόλη. Άρα ιστορικό προηγούμενο του ελληνισμού που έζησε μέχρι και το 19ο αιώνα και από εκεί εμπνέεται η νεότερη εποχή, σήμερα δεν θα μιλούσαν για δημοκρατία ο κόσμος εάν δεν είχαν διαβάσει τα κείμενα των αρχαίων γιατί δεν θα ξέρανε τι είναι η δημοκρατία και δεν ξέρουν ακόμη τι είναι η δημοκρατία και να επισημαίνουμε και κάτι επειδή δεν ξέρουν αλλά και επειδή ιδεολογικά δεν τη θέλουν γιατί είναι ολιγάρχες αυτό που κάνουν είναι να ορίζουν τη δημοκρατία ως προνεωτερική. Δηλαδή κάτι που γεννήθηκε στο παρελθόν αλλά που δεν μπορεί να εφαρμοστεί σήμερα. Αλλά το ερώτημα ποιο είναι, να εφαρμόσουμε το χάρη την αθηναϊκή δημοκρατία στην εποχή μας ή να αντλήσουμε από εκεί την έννοια της δημοκρατίας και τους θεσμούς της δημοκρατίας και να διερωτηθούμε γιατί δεν εφαρμόζεται σήμερα, γιατί δεν αποτελεί ανάγκη της ανθρωπότητας για να αντιληφθούμε ότι ζούμε ακόμα το βρεφικό μα στάδιο, γιατί η δημοκρατία δεν είναι ουτοπική ή παρελθόν. Η δημοκρατία, όπως και η αντιπροσώπευση, είναι πολιτείες του μέλλοντος. Επειδή μπήκαμε στο άρμα, προσαρτηθήκαμε στο άρμα της εξάρτησης, εξαρτήσαμε και τα μυαλά μας και δεν επιτρέπουμε να σκεφτείμε όρου πρωτοτυπίας. Εάν γίνεται αλλού θα το φέρουμε εδώ. Εάν το παράγουμε εμείς σήμερα, θα το απορρίψουμε γιατί δεν γίνεται πουθενά αλλού. Αυτή είναι η τραγωδία μας. Δεν χάσαμε μόνο την ιστορικότητά μας, δεν χάσαμε μόνο τη βάση του πολιτισμού μας, αλλά χάσαμε, μάλλον παρετηθήκαμε και από την αυτονομία της σκέψης μας. Επόμενη ερώτηση. Κύριε Καθηγητά, το δεκόμενο ερώτημα είναι το εξής. Εστιάζατε νομίζω την νομιλία σα. η βούληση της κοινωνία η οποία πρέπει να αποτελέσει, κατά κάποιο τρόπο, την εντολή προς την εξουσία. Για να μπορεί... ...η να καταργήσει, αν είναι δημοκρατία... Εμφωνούμε. ...και να πάρει αυτή την πολιτεία στα χέρια της. Το ερώτημα, λοιπόν, που παίρνει το εξή. Η βούληση αυτή, για να εκφραστεί, δεν πρέπει να έχει κάποιες, θα έλεγα, συνιστώσεις, σαν συνισαμμένη κίνηση. Και μία από αυτές, μου, Η έλλειψη γνώσης, παιδείας. Σε έναν κόσμο ο οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται παράδειγμα σε άλλη κάποιο στοιχειοδό πράγματος, πώς είναι δυνατόν αυτή η βούληση να είναι έγινη και να περάσει. Πιστεύετε ότι οι Αθηναίοι που δημιούργησαν τον πιο περίτεχνο υπεριαλισμό στον κόσμο, στην ιστορία που ξεπερνάει έτη φωτό στο σημερινό υπεριαλισμό οποιασδήποτε χώρας, ήτανε πτυχιούχοι πανεπιστημίων, εγκράμματοι. Δεν γνώριζαν την αλφάβητο. Όταν η λησιστράτη ερωτάται... «Μα πού τα αυτά όλα» και ξέρεις πώς πρέπει να κυβερνηθεί... τι στρατό να έχουμε, τι ετούτο, τι το άλλο... Ξέρετε τι απαντάει. Τα έμαθα εδώ. Η παιδεία της δημοκρατίας... όπως και η παιδεία του σημερινού συστήματος... συναρτώνται με τις εφαρμογές τους στην πράξη... με τη βίωση. Εάν εγώ τους φοιτητέ μου... το έχω κάνει στατιστική... Τους διδάξω τη δημοκρατία και πιστούν στο τέλος. Παρατηρώ λοιπόν ότι όταν βγαίνουν από την αίθουσα και πάνε έξω σκέφτονται ποιο κόμμα θα ψηφίσουν. Σκέφτονται με όρους του συστήματος. Και το έχω δοκιμάσει και τους έχω πει όταν μιλάτε στο καφενείο τι συζητάτε. Α, για τους πολιτικούς, για τα κόμματα, για τις πολιτικές που ακολουθούν, τι θα γίνει με την Ευρώπη και το κ.τ.κ. Δεν είναι ανάγκη. Το, η ανάγκη της δημοκρατίας συναρτάται με το σκοπό της Δημοκρατία που είναι πώς η κοινωνία θα διασφαλίσει θεμελιώδη ζητήματα και πώς θα εξασφαλίσει η ελευθερία. Όσο περισσότερο αυτονομούνται οι παράγοντες εκείνοι, όπως είναι η οικονομία και τα άλλα, που δυναστεύουν τις κοινωνίες, τόσο οι κοινωνίες μπαίνουν περισσότερο στην πολιτική. Δεν είναι η πανεπιστημιακή ή οποιαδήποτε άλλη μόρφωση που θα οδηγήσει στη δημοκρατία. Αυτά τα έλεγε ο Τρότσκι, τα έλεγαν οι άλλοι που δεν είχαν ιδέα πώς, πώς εγκαθιδρύθηκε η δημοκρατία. Ακόμα και ο Κωστοριάδης. Η δημοκρατία στην Αθήνα δεν ήρθε και στις άλλες πόλεις. Δεν ήρθε επειδή κάποια στιγμή κατέβηκε στα μυαλά των ανθρώπων. Εκεί που έπιναν το καφεδάκι στο καφενείο ε, η ιδέα της δημοκρατίας ή της αντιπροσώπευσης προηγουμένως. Ήρθε ως κατάσταση ανάγκης και μετά έγινε αξιακό σύστημα. Άρα λοιπόν η της αντιπροσωπευσης προηγουμενω ηρθε ως που έχει η δημοκρατία καλλιεργείται εν το γίγνεστε προς τη δημοκρατία και μέσα στη δημοκρατία. Όπως και η παιδεία που έχουμε σήμερα δεν είναι δημοκρατική. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Παρακαλώ. Αυτό που λέτε έχει μια πολύ μεγάλη και βάση. Όμως, για να μπορέσει αυτό, αυτή η, θα λέγα, η σχέση μεταξύ της κοινωνίας και της εκάστοτες εξουσίας, είναι εξελιχτική πορεία. Αυτή πρέπει να προέλθει από κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα, από κάποιες γενιές όσους. Διότι εγώ δεν μιλάω για πανεπιστημιακή παιδεία, δεν μιλάω για γυμνασίακη παιδεία. Μιλάω για, για παιδεία που να μπορεί ο άλλος να είναι η πεδία της ανάγκης. Αυτό που είπατε είναι πολύ σωστό. Ότι δηλαδή πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Το ανεπίκαιρο μιας πολιτείας, όπως η αντιπροσώπευση ή η δημοκρατία, και το ουτοπικό. Ο Πλάτωνας κατασκεύασε μια ουτοπική πολιτεία. Δεν θα τη συναντήσουμε ποτέ στο γίγνεστε των κοινωνιών. Η δημοκρατία όμως δεν είναι ουτοπική. Απλώς σήμερα είναι ανεπίκαιρη. Δηλαδή, οι συνθήκες που θα οδηγήσουν την ανθρωπότητα να αξιώσει τη δημοκρατία δεν έχουν δημιουργηθεί σήμερα. Ο χρόνος της θα έρθει μετά. Προσέξτε, λέω συχνά στους φοιτητές μου το παράδειγμα του ενός ανθρώπου. Γιατί στη ζωή μας μπορούμε να παρακολουθήσουμε πώς αναπτύσσεται ένας άνθρωπος. Αλλά για τις κοινωνίες... Δεν έχουμε πολλά παραδείγματα. Ε, τι συμβαίνει με έναν άνθρωπο. Θα γεννηθεί σαν σήμερα και θα διανύσει χρόνο με χρόνο, μέρα με τη μέρα, τη ζωή του για να φτάσει στο τέλος του βίου. Μπορεί να πάρει μία απόκληση και να γίνει δικηγόρος ο άλλος γιατρός, αλλά δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς ότι... Στην ηλικία των 10 ετών, επειδή αγαπάει και θαυμάζει τον μπαμπά του και τη μαμά του... Και που είναι 60, με απόφαση θα γίνει κι αυτός 60... θα φτάσει στο στάδιο της οριμότητα των 60... κατά την ίδια έννοια που δεν μπορεί να γεννηθεί στα 80 του και να μικραίνει... είναι νομοτελειακά ζητήματα αυτά. Η βιολογία του ανθρώπου και η βιολογία των κοινωνιών... με άλλους όρους, είναι ένα και το αυτό. Οι κοινωνίε θα ξεκινήσουν από την αποφεουδαλικοποίηση, αποφεδο... παραδείγματο χάρη, εξαιρούμε τον ελληνικό κόσμο, θα αποκτήσουν επομένως ατομικότητα, ατομική ελευθερία και σιγά σιγά θα διευρύνουν τον ορίζοντα της ελευθερίας, θα βάζουν δικαιώματα πρώτα και μετά θα προχωράνε σε ελευθερίες, άρα σε χειραφέτηση ενώσο θα διαπιστώνουν ότι χρειάζεται να το κάνουν και γιατί ορίμασαν και γιατί το επιβάλλει ανάγκη. Για κάνετε μια προβολή στο παρελθόν της νεωτερικότητας. Την ίδια συμμετοχή είχε η κοινωνία στην πολιτική... ...τον 19ο αιώνα που έχει σήμερα. Έχει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα. Σήμερα όμως γιατί μας λένε ότι είναι πολύπλοκα τα ζητήματα. Σήμερα όμως παρόλο που τα ζητήματα είναι πολύ πιο πολύπλοκα... ...από ότι ήταν τον 19ο αιώνα... Για πιστώνουμε ότι η κοινωνία είναι πολύ πιο παρούσα σε πολιτικά πράγματα. Γιατί? Γιατί δημιουργήθηκαν οι συνθήκες και ορίμασε η ίδια η κοινωνία και η ανάγκη της. Άρα λοιπόν είναι ζήτημα χρόνου. Το πόσο είναι, κοιτάξτε, πότε θα είναι ο χρόνος δηλαδή της δημοκρατίας ή της αντιπροσώπευσης. Αυτό δεν μπορεί να το προδικάσει κανείς. Μπορεί όμως εάν παρακολουθήσει τα πράγματα... Στο, στην ελληνική πόλη, γιατί είναι το μοναδικό παράδειγμα από το οποίο μπορούμε να αντλήσουμε κάποιες ενδείξεις. Μπορούμε να δούμε, το χάρη, κάποια στάδια δράκων, καθιέρωση του κράτους δικαίου, αυτό που, για το οποίο αγωνίζονται ακόμα η ανθρωπότητα σήμερα. Σόλωνας, καθιέρωση της κοινωνικής πρόνοιας ουσιαστικά και επίσης της αντιπροσώπευσης πόσα χρόνια πέρασαν από το Δράκοντα έως το Σόλωνα και μετά με τα πίσω γυρίσματα η πρώτη αρχή δημοκρατίας, μετά εφιάλτης, περικλής ώσπου να φτάσουμε μετά στην υπέρβαση του κρατοκεντρισμού και να πάμε στην οικουμένη. Χονδρικά ο ίδιος χρόνος θα χρειαστεί και σήμερα. Όταν θα πάτε σπίτι λοιπόν θα πάρετε αυτά τα ονόματα και θα Δείτε τι χρονολογίε που κάμανε τι ε, παρεμβάσει του, και στη συνέχεια θα διαπιστώσετε ότι μπορεί να πέσουμε έξω σε μια δεκαετία παραδείγματο χάρη, αλλά όχι για αιώνε. Επόμενη ερώτηση. Ε, σω την έχω. Είκοπε. θεωρώ ότι η κοινωνική πόλη όπω η Δηλαδήλαδήλαδή, εξελίχθηκε στο συγκεκριμένο τρόπο. Με βάση το χρόνο με βάση τα λάθη τα οποία διώχνουν κάθε φορά, δεν ξέρω την προσέγγιση. Δηλαδή, δεν συνήθιγε βάση κάποιου προγράμματο. Δηλαδή, η μορφή η οποία τη όπως όπω την σήμερα δεν έχει λήξει και εκείνη τη Δεν το σχεδίασε κανείς. εγώ αυτό Και λέω ότι ακολούθησε μια εξαιρετική πολύ Αυτή τη μηχανική που ακολούθησε εσύ την στη Στο έργο μου έχω δείξει ποιοί παράγοντες παρενευλήθησαν παραδείγματος χάρη μεταξύ του Δράκοντα και του Σόλωνα για να φτάσουμε στην αντιπροσώπευση. Όπως έχω δείξει ποιοι παράγοντες παρενευλήθησαν μεταξύ της, του Σόλωνα και του Κλισθένη για να φτάσουμε στην δημοκρατία. Όπως έχω δείξει επίσης ποιοι παράγοντες παρενευλήθησαν ώστε να επιβληθεί η υπέρβαση του κρατοκεντρισμού Πόλις κράτη, άθροισμα κρατών όπω ζούμε σήμερα, και να φτάσουμε στην οικουμένη, την οικουσμε... οικουμένική κοσμόπολη, το κοσμοκράτος. Η Ρώμη είναι η παραφθορά αυτού του πράγματος που διορθώθηκε μετά σιγά σιγά με το Βυζάντιο. Αλλά είναι η περίοδος των ελληνιστικών χρόνων. Δηλαδή είναι το... η πόλη σύνη υπερκείμενη πόλης του κόσμου, η κοσμόπολη που είναι το κοσμοκράτος που ενοποιεί και καταργεί και τον πόλεμο μεταξύ των πόλεων εκεί που υπάρχει η Κοσμόπολη, με πολλά άλλα πράγματα. Αυτό μα επιτρέπετε να κάνουμε αυτή την αναγωγή στο σήμερα. Εάν το χάρη, λέω εγώ τώρα, yeah. έχετε τους δύο τόμους, γιατί δεν έχει τελειώσει, του έργου μου το ελληνικό κοσμοσύστημα, και αντί για πόλη, κάνω και τις αναγωγές και μπορείτε να τις δείτε, Βάλετε το κράτος-έθνος, άρα συγκρίνεται το ανθρωποκεντρικό κόσμο σύστημα μικρής κλίμακας, που έχει την πόλη, που είναι ο ελληνισμός βασικά, και το ανθρωποκεντρικό κόσμο σύστημα μεγάλης κλίμακας, που είναι η επόμενη φάση του ελληνικού κόσμου, σημερινή. Και αντί για πόλη-κράτος βάλετε κράτος-έθνος, και υπάρχουν και πίνακε βέβαια, θα διαπιστώσετε σε ποιο στάδιο είμαστε σήμερα και ποιο είναι το επόμενο στάδιο που θα ακολουθήσουμε. Και γιατί. Αποδέξει υπάρχει ένα διτερμινισμό από εδώ πέρα. Όχι εντετερμινισμό. Υπάρχει μια δυναμική κατάσταση. Δηλαδή δεν είναι αναπόφευκτο. Μπορεί να καταστραφεί ο κόσμο στην πορεία. Επίση πρέπει να συνεκτιμήσουμε και μια σειρά από άλλα πράγματα. Όπω παραδείγματο χάρη το γεγονό ότι στον ελληνικό κόσμο υπήρχε το ελληνικό κόσμο σύστημα αυτό, αλλά δίπλα. Παντού στον υπόλοιπο πλανήτη υπήρχε δεσποτεία, υπήρχαν παρενέργειες. Παραδείγματο χάρη η οικονομική μετανάστευση έγινε με τους όρους του δικαίου της χώρας προέλευσης που ήταν η δεσποτική χώρα και γι' αυτό δεν ήταν μισθωτός με ενοχική σχέση αλλά με πράγματη σχέση. Αυτά πρέπει να τα συνεκτιμήσουμε Όπω επίση, ότι έχουμε μετάβαση από την φυσική επικοινωνία την ανάγκη να συναντιώται την πνίκα, στην τεχνολογία της επικοινωνίας, στην ανάγκη να συναντιώται στην τεχνολογία. Να μην κάνουμε διάλογο, να κάνουμε μία ερωτήση, καλύτερα. Ο κ. Στασούλας. Εξέλιξη προς την οπισθοδρόμηση, όχι. Η γενική κατεύθυνση θα είναι η ίδια. Κύριε καθηγητά, δηλαδή ο Πολύ, παρακαλώ, οι αγορέ δεν έχουν όνομα, πρώτο. και δεν Κατά το σύνταγμα, παρετούμενος ο Πρωθυπουργός, η, ομάδη, η κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματο εκλέγει νέο αρχικό και η Βουλή παρέχει ψήφο εμπιστοσύνης. Παρετούμενος ο κύριος Παφαντρέου το 2012 και νομίζω ότι δεν υπάρχει γραφτή παρέχεια. Πρώτα, οι αγορές έχουν ονομάται πόνιμο και το περίεγραψα. Είναι το χρηματοπιστωτικό σύστημα και το εμπόριο που διακινείται από συγκεκριμένους φορείς, που έγιναν θεσμοί συντελεστές του διακρατικού συστήματος. Δεν είναι τα κράτη όπως το παρελθόν που ήταν οι, οι κύριοι εκφραστές του διακρατικού συστήματος, του διεθνού όπως λέγεται. Είναι οι αγορές που μπορούν να συντρίψουν σε μια μέρα αυτό που λέγεται αγορές. Προσέξτε, είναι ψευδής όρος οι αγορές. Τι θέλει να δείξει ότι ορίζεται αυτό που αποτελεί νομισματική οικονομία από τη συνάντηση του παραγωγού ή του εμπόρου με τον καταναλωτή. Η νομισματική οικονομία όπω όπως θα μας έλεγε ο Αριστοτέλης η χρηματιστο... χρηματιστική οικονομία είναι ο ακριβής ορισμός. Δηλαδή αυτό που συνέχει απαρχής μέχρι τέλους την οικονομία είναι το νόμισμα και η δυνατότητα της εισόρευσης. Έχουμε διάφορα στάδια, μας διδάσκει ο ελληνικός κόσμος. Έχουμε το στάδιο το σημερινό, που την ιδιοκτησία του συστήματος του οικονομικού την κατέχει κάποιος. Και η κοινωνία της εργασίας που θα πάει να συμβληθεί θα παραιτηθεί τις ελευθερίες της, θα παράσχει εργασία και θα πάρει μισθό. Είναι εξωγενής παράγον σε σχέση με το σύστημα, όπως και η πολιτική. Έχουμε το σύστημα που είναι... Μια ιδιαιτερότητα λόγω της συμβίωσης του ελληνικού κόσμου με τον δεσποτικό κόσμο γύρωθεν, της κοινωνίας της σχόλης, όπου η δημοκρατία εγκαθιδρύεται με την έννοια της καθολικής ελευθερίας, ατομική, κοινωνική και πολιτική, κλασική εποχή. Α, το σύστημα γίνεται δημοκρατικό, πολιτικά, κοινωνικά κλπ. Αλλά η οικονομία παραμένει ολιγαρχική, μέρος τη ιδιοκτησία κάποιου. Απλώς τροφοδοτείται με τη δουλεία, δηλαδή την οικονομική μετανάστευση και όχι με τους πολίτες. Πάμε λίγο παρακάτω. Έχουμε στην περίοδο της Οικουμένης μια συνταρακτική μεταβολή που καταργεί και τη δουλεία, η οποία μεταβολή έχει να κάνει με την μεταφορά και την εγκαθίδρυση στο πεδίο του οικονομικού συστήματος της δημοκρατίας. Η εταιρική οικονομία. Αυτά δεν τα γνωρίζει κανείς σήμερα και δεν τα γνωρίζει γιατί Όλοι ξεκινούν από το σήμερα και τελειώνουν στο σήμερα. Δεν ξέρουν να κάνουν ανάγνωση του παρελθόντος και ανα, ανα, ανασυγκρότηση όπως είναι. Γι' αυτό και όλες οι λύσεις που επιζητούνται είναι μέσα στο παρόν πλαίσιο. Δεν υπάρχει κανείς που θα διδάξει ότι αύριο τα πράγματα δεν θα είναι όπως σήμερα. Επόμενη ερώτηση. Άρχιε, να επανέλθω λιγάκι στα περί του συστήματο που έχουμε σήμερα. Περί μη δημοκρατικότητα. Ωραία. Περί μη δημοκρατικότητα. Και να συμφωνήσω με αυτό που λέτε περί μη δημοκρατικότητα παρά το ότι ψηφίζουμε κάθε τέσσερα χρόνια πιο πολύ ή και συντομότερα και εκλέγουμε κάποιοι. Ε, παράγονται κάποιοι νόμοι κάθε φορά. Ποια είναι η ασκούμε πούμε, η θέση των πολιτών, όσον αφορά την ε, χρησιμότητα αυτών των πώς mm. και την βοήθεια των πολιτών στο να ζήσουν καλύτερα, το πω έτσι Και πώς θα μπορούσε η κοινωνία να έχει κάποια εμπλοκή και γνώμη στην παραγωγή των νόμων. Για να πούμε ότι έχουμε κάποια ψήγματα δημοκρατίας. Ναι. Πρώτα-πρώτα, να επανέλθουμε στο ότι δεν ψηφίζεται, διαιτητεύεται. Και η ψήφωση δηλαδή δεν έχει ούτε περιεχόμενο αντιπροσώπευσης, ούτε περιεχόμενο δημοκρατίας. Άρα δεν εκλέγεται και συνεπώς, ε, από την επομένη που θα εκρίνεται ο χαρακτήρα του πολιτικού συστήματος, Υπάρχει κάποιος ο οποίος σε πρώτο και τελευταίο βαθμό αποφασίζει αν θα είναι συνεπείς με αυτά που υποσχέθηκε, αν θα εξαπατήσει και θα κάνει άλλα ή θα ψηφίσει νόμους που μπορεί το 99% των ε, πολιτών να είναι εναντίον. Άρα λοιπόν όταν με ρωτάτε ποια είναι η θέση των πολιτών στη ψήφιση των νόμων η απάντησή μου είναι η ίδια με το ποια είναι η θέση των πολιτών στη διακυβέρνηση μιας χώρας. Καμία. Απολύτως Μα το είπα ήδη, ή προσέξτε, θεωρητικά στο σημερινό σύστημα είναι μηδενική η θέση. Στην αντιπροσώπευση είναι εντολιακή, καθορίζει το γενικό πλαίσιο, ελέγχει, τραβάει το αυτή αν κάνει άλλα από αυτά που πήρε εντολή να κάνει, ανακαλείται και προσάγεται στη δικαιοσύνη αν βλάψει. Έτσι. Λοιπόν, προσέξτε, στη δημοκρατία δεν συζητιέται, ψηφίζει τους νόμους ο ίδιος ο πολίτης. Άρα λοιπόν σήμερα δεν είναι κανένας, απολύτως κανένας. Του λέει του πολίτη, θα κοιτάξεις το άτομό σου, θα ευδοκιμήσεις εσύ, θα θεωρήσεις μάλιστα ότι και η συλλογικότητα είναι αντικείμενο προς εκμετάλλευση, αν μπορείς να αξίσεις και τις σάρκες της Κάντο, αρκεί να ευδοκιμήσεις και να ξεχωρίσεις πάνω από τους άλλου. Άρα τοποθετείται ο πολίτης απέναντι στη συλλογικότητα και όχι μέσα στη συλλογικότητα. Πρέπει όμως να σας διευκρινίσω κάτι, γιατί αυτό που είπατε έχει μια σημασία ιδιαίτερη για μας. Αξίζει τον κόπο να μπείτε κάποτε στον κόπο να διαβάσετε λίγο το Ρήγα το βελεστινλί. Έχω βγάλει ένα βιβλίο που επιγράφεται η ελληνική δημοκρατία του Ρήγα. Τι λέει ο Ρήγα, ο Ρίγα φτιάχνει ένα σύστημα μοναδικό που αναφέρεται στις συνθήκες που ζει ο Έλληνας τότε. Δεν είναι επαναστατικό. Απλώς να φύγει ο Οθωμανός ήθελε παραπάνω. Στο οποίο εγκαθιδρύει τη δημοκρατία από το τελευταίο χωριό, την τελευταία πόλη, έως το κεντρικό πολιτικό σύστημα. Η νομοθεσία γίνεται από τους πολίτες όλη τη χώρα στο σύνταγμά του... Αλλάζει ο πολίτης, οι πολίτες, την ομοθεσία εάν δεν συμφωνεί και η Βουλή είναι νομοπαρασκευαστική αν πάρει αυτή την πρωτοβουλία. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι ο ελληνικός κόσμος ακολουθεί μια άλλη διαδρομή την οποία φρόντισαν σκοπίμως στο κράτος υποτελής που έγινε όπως είπαμε για να καταστραφεί αυτός ο ελληνισμό και να ξεχαστεί το παρελθόν του. Που η δημοκρατία ήταν ζητούμενο καθημερινής ζωής. Και το πρόταγμα για την απελευθέρωση, για το κράτος που θα δημιουργούνταν με την απελευθέρωση ήταν πρόταγμα δημοκρατίας. Όχι απολιταρχίας όχι πολιτικής κυριαρχίας που ζούμε σήμερα. Για σκεφτείτε λοιπόν με πόση δυσπιστία σήμερα και πόσο μακρινό είναι αυτό τη στιγμή που το ζούσαν οι παππούδες μας. Για να δείτε τι διαδρομή διέπραξε ο Έλληνα όχι μόνο στην καθημερινότητά αλλά και στην διανοητική του κατάσταση, για να φτάσει στο σημείο σήμερα να θεωρεί και απαράδεκτο και αδιανόητο να στοχάζεται με τους όρους των παππούδων του. Φαίνεται, γυρίσαμε πολύ πίσω. Ο κύριος Μάνος. Ακριβώς, θα συνεχίσω την ερώτηση. Θα να ότι υπάρχει μια... στο Χριστάλλη Λοπινικό υπάρχει... δηλαδή υπάρχει μια σε ό,τι αφορά τους νόμους, που Παρκούς. Βέβαια από την οποία ορίζω δεν υπήσατε για μεγάλο πλαίσιο θρητιμάτων. Τι θα ρωτώ σε κάποια νομοσχέδια. Εννοείται αυτό που γίνεται από τα Υπουργεία που αναρτούν... Yeah. Κοιτάξτε, ακούστε με λίγο. Yeah. Αναρτούν, yeah. κοιτάξτε, ακούστε με λίγο. Yeah. Επειδή συνέβη να συζητήσω με τους αρμόδιους εκείνης της εποχής, μέχρι και τον κορυφαίο για να του πω την απάτη που διαπράττουν. Δεν πρόκειται για διαβούλευση. Αναρτούν το νομοσχέδιο και ο καθένας λέει την άποψή του. Και στη συνέχεια υπάρχει ο κυριέρχος, ο υπουργός, ο πρωθυπουργός, ο οποίος αποφασίζει αν του άνοιξαν τα μάτια για κάποια πράγματα, αν μπορεί να κάνει κάτι. Διαβούλευση τι σημαίνει. Να γίνουμε σώμα, θεσμικό σώμα, εμείς εδώ μέσα να κάνουμε ανταλλαγή απόψεων, διαβούλευση, και να συναποφασίσουμε. Όχι να ρίχνουμε ιδέες και αν του αρέσει ή δεν του αρέσει να κάνει ο άλλος αυτό. Το δεν είναι διαβούλευση. Επίφαση διαβούλευση. Ούτε καν. Επίσης. Λοιπόν, ε, αντιλαμβάνεστε επομένως ότι δεν υπάρχει βούληση για αυτή τη, προς αυτή την κατεύθυνση. Με πολύ πείσμα βρίσκονται, θα σας πω ένα παράδειγμα, όταν, είναι προσωπικό, αλλά βγάλετε το όνομά μου και σκεφτείτε το επιχείρημα μόνο. Όταν βρίσκομαι, μάλλον όταν με καλούν να πάω κάποια στιγμή στην τηλεόραση, βλέπω, καθώς αναμένω να πάω μέσα, να με καλέσει, βλέπω λοιπόν τους διάφορους πολιτικούς να σκοτώνονται μεταξύ τους. Όταν πηγαίνω εγώ μέσα, επειδή τους αλλάζω την ατζέντα και τους μιλώ με αυτούς τους ώρους ακροθυγός, γιατί δεν μπορεί να γίνει διάλογος παραπάνω, τους βλέπετε ότι συσπυρώνονται όλοι, μα όλοι, Συνδεχνή. όχι, γιατί τι σημαίνει αυτό, ότι μπορεί μεταξύ τους να σκοτώνονται για την ομή της εξουσίας, αλλά ο πρωταρχικός αντίπαλος είναι η κοινωνία. Αυτό είναι το πρόβλημά τους, να μην σηκώσει κεφάλι και αξιώσει να τους πάρει ένα μερίδιο τις απόλυτη εξουσίες που έχουν. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι μπορούμε εδώ να συναγάγουμε το συμπέρασμα τι πρέπει να γίνει αλλά στο αν θα γίνει ή όχι ξεπερνάει το πώς. Το έχω υποδείξει κατά καιρού. Λοιπόν, στην εποχή των αγανακτισμένων ε, με κάλεσαν για να πάω να μιλήσω λέει, για 1,5 λεπτό, γιατί νόμιζαν ότι έκαναν αυτό που λέγεται άμεση δημοκρατία, κάτω. Αλλά λειτουργούσαν ως βραχονησίδα στον Ατλαντικό, έτσι. Νόμιζαν ότι είχαν κατακτήσει ποιο ξέρει τι. Και όταν τους είπα ότι δεν με αφορά το άθλημα αυτό και εν πάση περιπτώσει αυτό που έπρεπε να κάνουν ήταν να συνάψουν αναγκαστικό γάμο με αυτούς που ήταν μέσα στη Βουλή, να τους εξαναγκάσουν, που ζήτησαν να πω Πώς, λέω, θα το κάνω για να σας δείξω ότι είστε εκτεθειμένοι και ότι δεν έχετε πρόθεση να το κάνετε. Τους είπα, λοιπόν, 7 μέτρα, κάνοντας κύκλωση της Βουλής. Δημοαλυσίδα την ονόμασα. Λοιπόν, δεν το έκανε κανείς. Θεώρησαν ότι αυτό ήταν, βέβαια, το ίδιο κείμενο. Το μετέφρασαν με τον τίτλο «Μανιφέστο για μια κοινωνία των πολιτών». Γάλλοι, που δημοσιεύθηκε, Ισπανοί. Εκεί το πήγαν παραπέρα. Έχει χιλία, αλλά στην Ελλάδα θεωρήθηκε ότι ήταν κάτι που, ας πούμε, ο Κοντογιώργης ανακάλυψε τον τροχό, αφού δεν το έπανε οι άλλοι. γιατί να το διακινήσουμε εμείς εδώ. Εμείς ξέραμε για την άμεση δημοκρατία. Εκεί είναι το πρόβλημα. Η κυρία την Παγκόσμια η διακυβέρνηση, κοιτάξτε... Η έννοια διακυβέρνηση αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 60 και 70 για να επιχειρηματολογήσει ότι δεν χρειάζεται να αντιστοιχίζεται το κόμμα που κυβερνάει με τις δυνάμεις της κοινωνίας, αλλά με τις ομάδες συμφερόντων. Διότι εάν συνομιλεί με τις ομάδες συμφερόντων, ουσιαστικά εκφράζει την κοινωνία. Αυτό το αποκάλεσαν όχι κυβέρνηση, αλλά η διακυβέρνηση και μάλιστα μίλησαν για καλή διακυβέρνηση. Είναι αυτό που εφαρμόστηκε στις τρίτες χώρες με την Παγκόσμια Τράπεζα και πολλά άλλα και οδήγησε στο αποτέλεσμα που γνωρίζουμε. Είναι ιδεολογικά διατεταγμένη ολιγαρχική λογική που δεν θέλει και στο το πεδίο να αναφέρονται στο συμφέρον και στη, βου... και στη βούληση της κοινωνίας, αλλά των ομάδων συμφερόντων που είναι γύρω από την εξουσία. Η απαξίωση όλη αυτή των κομμάτων που σας φαινώ πολύ είπε, μπορεί όμως πάτε τίχνες να οδηγήσει και εκεί. Μα έχει οδηγήσει. Τα κόμματα δεν παίζουν πια ρόλο εναρμονιστικό ή διαμεσολαβικό, βυτικό, σαφώς όχι αντιπροσωπευτικό, αλλά έστω διαμεσολαβητικό των διαφόρων ρευμάτων της κοινωνίας. Τα κόμματα παίζουν ένα ρόλο, πρώτα πρώτα, πολιτικού συστήματος. Έχουν ιδιοποιηθεί το πολιτικό σύστημα, όπως είναι. Γι' αυτό και λέω, δεν εφαρμόζεται, ακόμα και οι ρήτρε του συντάγματο που προβλέπουν μερικά πράγματα, δεν εφαρμόζονται, ιδιοποιούνται από τα κόμματα, αλλά συγχρόνως και οι πολιτικές τους είναι εναρμονημένες με αυτούς που διαμορφώνουν τα οικονομικά ζητήματα των χωρών. Ε, μια ερώτηση και άλλη μία, μετά για να κλείσουμε. Ε, ποιο είναι το συστατικό στοιχείο της ελληνικής αρχαιότητας που καθιέρωσαν οι αρχαίοι προγωνοί μας το ανθρωποκεντρικό σύστημα σε σχέση με το σήμερα που όλα έχουν γίνει υλικά, δεν, δεν υπάρχει πια. έχει χάσει ο άνθρωπος. Η παιδεία είναι συνάρτηση της, ε, ε, της, του συστήματος, της πολιτείας μέσα στην οποία κανείς είναι εγκατεστημένος. Ε, αυτό που χαρακτηρίζει από την εποχή του Σόλωνα και πριν βεβαίως, αλλά με άλλους όρους, τον ελληνικό κόσμο, είναι η συνάφεια της πολιτικής με την κοινωνία. Αυτό επειδή δεν μπορούσαν να το αναπτύξουν σε επίπεδο έθνους κράτους, το ανέπτυξαν με κατακερματισμό του έθνους και πολιτική του έκφραση μέσω των πόλεων. Γι' αυτό και μιλάω όχι για έθνος κράτος, αλλά για έθνος κοσμοσύστημα. Αυτό όχι μόνο διέσω... ορίστε; αγάπη στον Όχι αγάπη, ε... συστατικό στοιχείο... Και λόγος ύπαρξης όλων των άλλων είναι ο άνθρωπος αλλά ποιος άνθρωπος. Γιατί μιλάω για άνθρωπο κεντρισμό. Σε αντίθεση με τη δεσποτεία. Ο ελεύθερος άνθρωπος αλλά η ελευθερία έχει μια, όπως είπαμε, διακτίνωση. Ξεκινάει την ατομική ελευθερία και φτάνει στη συλλογική στο σύνολο των ελευθεριών. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να συγκροτείται ένα σύστημα με όρους ιδιοκτησίας τρίτου. Όχι γιατί. Είναι εναντίον ο Έλληνας ή η δημοκρατία της ιδιοκτησίας, αλλά εναντίον της ιδιοκτησίας που συγκροτεί το σύστημα και το παίρνει από την κοινωνία. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αν υπάρχει κάτι που συγκροτεί τον ελληνικό ανθρωποκεντρισμό, το ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα μικρής κλίμακα στο σύνολό του, είναι ακριβώς αυτή η θεμέλια βάση της ελευθερίας που ξεκινάει από την ατομική απλώ και διακτηνώνεται και ολοκληρώνεται και που μετά, πέραν της πόλης, αναπτύσσεται και στο σύνολο της κοσμόπολης, του κοσμοκράτους. Ο κύριος Γεωργίου. Ε, ε, να σας ρωτήσω. Στην, στην κάθε εποχή του, αλλά είναι και αναπτύσκεται περισσότερο για την Αθήνα, το εθνικό δίκαιο της εποχής, τι ρόλο θα μπορούσαμε να πούμε ότι έπεξε, αν στις σχέσεις με τη δημοκρατία και αν είναι ορθή η ερώτησή μου, να βλέπετε μια αντίστοιχη με τη συνεδριμή εποχή προβολή. Τι θα εννοήσουμε δίκιο; δίκαιο. Αυτό που αφορά τις ιδιωτικές μας σχέσεις ή αυτό που αφορά αυτό που την, την, την πολιτική κουλτούρα, την οικονομική κουλτούρα μιας εποχής. ...την οικονομική κουλτούρα, στην ανάγκη των ανθρώπων να φτιάξουν μια, το πούμε, πολιτεία σε πρώτη βάση, σαφώς την επιβίωση του, την μεταξένιση σε κοινωνίες, σε κόλεις, σε κράτη, Ο, ο Αριστοτέλης λέει ότι ο άνθρωπος ε, είναι το πιο άγριο θηρίο μεταξύ των ζώων. Και η ιδέα της δικαιοσύνης και του νόμου είναι αυτό που τον ημερεύει και δεν του επιτρέπει να λειτουργήσει ως θηρίο πάνω στους άλλους ανθρώπους. Ε, αυτό είναι μια θεωρητική, ρητορική διατύπωση που δείχνει πώς εξελίσσεται και ημερεύει αυτό το άγριο θηρίο. Ε, για να ημερεύσει πρέπει να το βάλει κανείς σε ένα σύστημα. Για να έρθουμε στην εποχή μας. Πολλοί λένε, οι περισσότεροι, ότι η Δύση είναι ένα τελείως διαφορετικό παράδειγμα από τον ελληνικό κόσμο. Είναι λάθος. Η Δύση είναι η προέκταση του ελληνικού ανθρωποκεντρισμού στη μεγάλη κλίμακα, ένα, και δεύτερον η βρεφική του φάση, η πρώιμη φάση, αμέσως μεταφεουδαλική. Αν δίνεται έμφαση στην ατομικότητα και δεν εγγράφεται στη συλλογικότητα, οφείλεται στο γεγονός ότι ζει την περίοδο της προσωλόνια πολιτείας. Και τότε το άτομο Ηταν έξω από τη συλλογικότητα και γι' αυτό καθυπέταξε την, ε, τον πολίτη. Και χρειάστηκε να έρθει ο Σόλωνα να κουρέψει τα χρέη για να επανεντάξει τον πολίτη στην οικονομική και πολιτική διαδικασία. Χάρη στην οποία λοιπόν, στο οποίο κούρεμα συσάχθεια, είχαμε το μεγαλείο των Περσικών πολέμων, χάρη στο οποίο στους Πέρσε, ακούμε να ρωτάει η μητέρα του του πέρσι βασιλιά, μα ποιος είναι ο αρχηγός που τους κατευθύνει στη μάχη και λέει κανένας, μόνοι τους, για την ελευθερία. Αυτό είναι. Σήμερα λοιπόν, επειδή ζούμε στην πρώιμη φάση, το άτομο τίθεται απέναντι στην ελευθερία, στη συλλογικότητα. Ενώ σιγά σιγά θα επανενταχθεί, θα ενταχθεί μέσα στη συλλογικότητα και θα Υπαγορεύει η συλλογικότητα του σώρους της ατομικότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι οι αρχές που έχουν δημιουργηθεί σήμερα για την προστασία των λεγόμενων προσωπικών δεδομένων προστατεύουν τον πολίτη όχι μόνο για την προσωπική του ζωή, την ιδιωτική του ζωή που πρέπει να προστατεύεται, αλλά κυρίως για τις παράνομες πράξεις που κάνει εναντίον της συλλογικότητα. Θυμάστε τους φυγόστρατους επετράπει ποτέ να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα. Διάπραξη δημοσίου αδικήματος είναι. Το ίδιο ισχύει με όλα, τα, με όλα τα αστικά ή ποινικά αδικήματα που διαπράττει κάποιος στη δημόσια ζωή του. Εκεί που καλείται να, δια, να διαχειριστεί το κράτος. Αυτό δείχνει λοιπόν προημότητα βρεφικό στάδιο στον ανθρωποκεντρισμό και όχι άλλο παράδειγμα. Αλλη μια ερώτηση. στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία... Είπαμε όχι, είναι στο αντιπροσωπευτική πολιτεία ή στο δημοκρατική πολιτεία. Δεν υπάρχει, δεν γίνεται. Ναι, ναι. Όταν έχουμε λοιπόν μια αντιπροσωπευτική είπαμε ότι έχουμε την κοινωνία εντονέα και τον πολιτικό εντονόδο. Φυσικά δεν το πέτομα. Η ερώτησή μου είναι σε μια ελληνική δημοκρατία θα υπάρχει, υπάρχει, θα υπάρχει τέχνη, ε, της, ε, θα ασκείται, η τέχνη της πολιτικής, θα ασκείται η της πολιτικής. Και αν ασκείται, ποιον ρόλο θα έχει μέσα σε μία ουσιαστή... Λοιπόν, στην αντιπροσώπευση ο πολιτικός κυβερνάει. Αλλά στο περιεχόμενο της εντολής που έχει λάβει. Και αναλάζουν αλλάζουν οι συνθήκες ξαναρωτάει. Ε, στην ε, δημοκρατία η πολιτική αναπτύσσεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό είτε από τον Δήμου, την κοινωνία των πολιτών, άρα από τον κάθε έναν χωριστά, εάν θέλει να παρέμβει στη διαβούλευση, είτε από αυτούς που κατ' επάγγελμα, αν θέλετε το λέω σε εισαγωγικά, θέλουν να παίξουν το ρόρο του ρήτορα, όπως λεγόταν στην αρχαιότητα, αλλά πάλι ενώπιον και για λογαριασμό της κοινωνίας. Δηλαδή η πολιτική δεν πάει ποτέ να υπάρχει. Απλώς είναι άλλοι πρωταγωνιστές. Πολιτική είναι η νομοθεσία, η δικαιοσύνη, η διακυβέρνηση και το ερώτημα είναι ποιος κατέχει αυτά. Όταν θέλουμε να μιλήσουμε δηλαδή για το τι είναι το πολιτικό σύστημα δεν θα σκεφτούμε πώς έχει ρυθμιστεί όπως κάνουν σήμερα οι, οι συνταγματολόγοι και οι πολιτικοί επιστήμονες ε, Ποιο κατέχει, τι, αν είναι προεδρικοί, βασιλευομένοι και διάφορες τέτοιες ανοησίες. Αυτό είναι πώς εσωτερικά στο σύστημα που κατέχει, που ενσαρκώνει το πολιτικό σύστημα το κράτος, πώς γίνεται η διαρρύθμιση των εξουσιών, ποιος έχει τι. Για να μιλήσουμε για διαφορετικό πολιτικό σύστημα πρέπει να αναφερθούμε στη σχέση κοινωνίας και πολιτικής. Σε αυτό το σύστημα η κοινωνία είναι ιδιώτη και το κράτος τα ενσαρκώνει όλα, άρα οι φορεί του κράτους. Στην αντιπροσώπευση, αν σκεφτούμε τον πρώτο κύκλο που όλα είναι το κράτος και η κοινωνία είναι από κάτω ένας μικροκύκλος που απλώς ιδιωτεύει και καμιά φορά παρεμβαίνει για να χτυπήσει την πόρτα του συστήματος. Ε, η κοινωνία στην αντιπροσώπευση από ιδιώτης μεταφέρεται και γίνεται δήμο. Δηλαδή μοιράζουν τον κύκλο στη μέση ή περίπου, ανάλογα του πόσο αντιπροσωπευτικό είναι. Στη δημοκρατία καταργείται αυτή η διχοτομία μέσα στο σύστημα, μέσα στον κύκλο και όλα περιέρχονται στην κοινωνία των πολιτών. Προσέξτε όμως, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εντολοδόχοι. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αν οι Κερκυραίοι θέλουν να διαπραγματευτούν με την Αθήνα γιατί έχουν αποκηρύξει τους παλαιούς συμμάχους του Κορινθίους θα μεταφερθεί όλη η κοινωνία ο Δήμος των, Κορινθίων, των Κερκυραίων στην Αθήνα θα στείλουν μια πρεσβεία αντιπροσώπους αλλά έχει σαφή εντολή συγκεκριμένο χρόνο, αντικείμενο και κυρίως εάν προκύψουν νέες συνθήκες πρέπει να συνενοηθεί εάν θα το <Ρεσβελθεί> αλλάξει ή θα το αποδεχθεί άρα όπως παραδείγματος χάρη αν αποφασίσει κάποιο για κάποιο μέτρο παραδείγματος χάρη να μην χτίζουν στο πεζοδρόμιο ή στους δρόμους δεν θα πηγαίνει ολόκληρος ο Δήμος να ελέγχει τους δρόμους θα στείλει έναν υπάλληλο και θα ενημερώσει και αναλόγως θα εφαρμόσει τη ρύθμιση. Αλλά δεν είναι αυτό που χαρακτηρίζει το σύστημα. Το σύστημα χαρακτηρίζει το ποιο κατέχει τις θεμελιώδεις αρμποδιότητες που είναι η άσκηση της νομοθεσίας, η άσκηση της δικαιοσύνης και η άσκηση της διακυβέρνησης. Ευχαριστούμε πολύ τον ε, κύριο Κοντογιώργη. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και για την πρόσκληση ακόμα μια φορά αλλά κυρίως για τον πολύ ζωντανό και με και πολύ επίκαιρε ερωτήσει διάλογο που είχαμε. Ήταν πάρα πολύ πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και για μένα στην προσπάθεια και εγώ να σκεφτώ στην κατεύθυνση που χρειάζεται ο πολίτης που ακούει και σκέφτεται αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ.